Καλησπέρα φίλοι μου Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο που ακούνε ζωντανά τον Αλμπέντο 14 Είμαι η Νάντη Παπαμίτσου και είναι η εκπομπή του καιρού το Διάβα Χαιρετώ σας Εκεί είμαστε ακόμα ζωντανοί, όχι μόνο εμείς, όλοι οι παραγωγοί, όλοι οι άνθρωποι που στηρίζουν και με τα δυο που ψηφίζουνε Δαγκωτό, Αλμπέντο 14, τους ευχαριστούμε θερμά για αυτή την στήριξη και για αυτή την αγάπη. Και βέβαια, πάνω από όλους και πάνω απ' όλα, ευχαριστούμε εσά που είστε εδώ πιστεί στο ραντεβού μας, τουλάχιστον να μιλήσω για τον εαυτό μου, κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10. Και μετά από ένα πολύ δύσκολο προσωπικά τριήμερο, τετραήμερο που είχαμε έναν απίστευτο ε, βήχα που με πολύ, πολύ, πολύ δυνατό, είμαι εδώ έτοιμη να κάνω εκπομπή και να τα πούμε με τον Ανδριανό Μπεζούγλοφ. Σας έχω ενημερώσει μέρες πριν. Έχουμε να συζητήσουμε υπέροχα θέματα απόψε και ελπίζω ο βήχας αυτός να μην μας ταλαιπωρήσει γιατί αν μας ταλαιπωρήσει θα έχουμε μεγάλο θέμα και θα ταλαιπωρθείτε κι εσείς. Έχω κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ηρεμήσει. Έχω πει όλα τα γιατροσόφια και τα ματζούνια που μου έχουν πει. Έχω κάνει σπνοές, έχω κάνει εκπνοές, έχω κάνει διαλογισμό, έχω προσευχηθεί. Ελπίζω σήμερα απόψε να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε ιδιαίτερα θέματα. Πώς είστε, τι κάνετε. Μετά από μια πανέμορφη εκπομπή της Μαρίας Τζάνι, πώς να συνεχίσουμε, τι να πούμε. Ε, δύσκολη μέρα η σημερινή, είχαμε και τη βομβιστική επίθεση στον τηλεοπτικό σταθμό Sky Ξέρω ότι οι περισσότεροι από εσά έτσι λίγο μέσα σας το χαίρεστε Αλλά φίλη μου η βία φέρνει μόνο βία και δεν λύνει τα προβλήματα Αυτό το έχουμε πει χιλιάς φορέ και ανεξάρτητα με το τι πολιτικά παιχνίδια παίζονται ε, μέσα στα γραφεία του κάθε τηλεοπτικού ή το θέμα είναι ότι εργάζονται εκεί απλοί άνθρωποι, καθημερινοί, καθημερινοί άνθρωποι άνθρωποι σαν και εμάς και πάντα μετά από τέτοια γεγονότα τα πράγματα έτσι είναι λίγο δυσάρεστα και η σκέψη μας είναι εκεί, σε όλους τους εργαζόμενου. Δεν θέλω να μιλήσω ούτε για τους εργοδότες, ούτε για τα πολιτικά παιχνίδια ή άλλα που, μπορούν, που μπορεί να παίζονται εκεί, κλεισμένοι όλοι τους μέσα στα γραφεία, για το τι γραμμές αποφασίζουν να ακολουθήσουν και για ποιο λόγο αποφασίζουν να τι ακολουθήσουν. Ε, από εκεί και πέρα όμως έχουμε πει χίλιε φορές ότι το δικό μας το όπλο είναι το τηλεκοντρόλ και η ψήφος. Έτσι είναι. Το τηλεκοντρόλ και η ψήφο είναι αυτά τα όπλα που μπορούν να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε την κατάσταση. Αυτά, έτσι. Ένα μικρό σχόλιο για το τι συνέβη σήμερα. Από εκεί και πέρα το θέμα μας απόψε είναι εκπληκτικό. Θα το, εγώ τουλάχιστον έτσι το, το χαίρομαι ιδιαίτερα. Μιλάμε για χθόνια ιερά, μιλάμε για χθόνιες θεότητες, μιλάμε για τα χθόνια ιερά και τις χθόνες λατρευτικές, χθόνεις, λατρευτικές έτσι, τα λατρευτικά δρόμενα, κυρίως στην Κρήτη, με μια σπουδαία ε, αρχαιολογική ανακάλυψη που πρώτη φορά ε, αποκαλύπτεται σε μέσο, αν θέλετε, ραδιοτηλεοπτικό, ραδιοφωνικό, στην προκειμένη περίπτωση. Και όλα αυτά, για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Ανδρέας Μπεζούγλωφ. Ε, τον είχαμε φιλοξενήσει πριν από ένα-δυο μήνες περίπου εδώ στην εκπομπή που μιλήσαμε για τον Τζούτσουρα και για τα Στερούσια Όρη, μια εκπομπή που αγαπήσατε ιδιαίτερα θα έλεγα. Αόριστε, αρχίσατε πάλι. Οι κρεμάλες και κρεμάλες τους δημοσιογράφους. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε βρε παιδιά. Λοιπόν, είπαμε, είπαμε μη, να μαθαίνουμε να ξεχωρίζουμε τι... και πού πρέπει να στρέφουμε τον θυμό μας, αν έχουμε, εν πάση περιπτώσει, θυμό και πρέπει να τον στρέψουμε κάπου και πού όχι. Ε, λοιπόν, η κυρία Νάντι είχε βήχα. Ναι, είχα βήχα, έχω βήχα. Ε, με ταλαιπωρεί ένας αλλεργικός βήχας. Δυστυχώ δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και αυτό, εντάξει, θα τα καταφέρουμε απόψε, πιστεύω, με τη δική σας βοήθεια και με τη δική σας αγάπη και στήριξη και θετική ενέργεια. Λοιπόν, όλα αυτά που θα πούμε απόψε ε, με τον Ανδριανό, είναι αποτελέσματα, αν θέλετε, μελέτης και έρευνας, ε, επιτόπιας έρευνας εδώ στην Κρήτη που έχει κάνει με την ομάδα του Ναυσίνος. Ε, ο ναυσίνο είναι ένα γνωστό πια τηλεοπτικό ίντερνετικό κανάλι στο οποίο μπορείτε να μπαίνετε μέσω ίντερνετ και να παρακολουθείτε συγκλονιστικές εκπομπές ντοκιμαντέρ που έχει ανεβάσει ο φίλος μας ο Ανδριανός. και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την έρευνα και για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει χρόνια τώρα, προκειμένου να ενημερωνόμαστε για θέματα που αφορούν τον αρχαίο, ελληνικό και μηνοικό μιας και κατάγεται από εδώ, πολιτισμό και όχι μόνο. Ε, τώρα, όσον αφορά ε, τις μουσικές μας επιλογές, είχα σκεφτεί αποψε να είναι οι επιλογές μας έτσι, πιο ανάλαφρες, όχι ελληνικές, ξένες, ξένο ρεπερτόριο έχω επιλέξει για σήμερα, όμως για να υπάρξει μια σύνδεση αν θέλετε με αυτό που προηγήθηκε, με την εκπομπή που προηγήθηκε. Αυτή τη εκπομπη εχω έχω διαλέξει αγαπημένα δύο-τρία αγαπημένα ελληνικά τραγούδια τα οποία ε, είναι στο κλίμα αυτό που δημιούργησε πολύ έτσι όμορφα και γλαφυρά η Μαρία Τζάνη και το τραγούδι αυτό το παίξαμε στην προηγούμενη εκπομπή κάνει την νόηση σπαθή, υπέροχη στήχη απολαύστε το και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά πάλι Είναι η δυναμή του. Έλα σπατρίδα Έλα σπαντρίδα το Θεό και τον ηρών μάνα Και τον ηρών μάνα σε Σε πλήγωσαν, σε πρόβωσαν, σε έκαναν συθιανά <συγνώ> Όλα τα χρόνια που ρουφούν το αίμα το δικό μα Κι όλο τη φύγουν τη φιλιά γύρω από το λαιμό μα. Ανάθεμα σας τύραννη, σπορά καταραμένη Είσαστε γένα αποστατών με φθόνο αναφρεμένη. Ωρα να σταματήσουμε Ωρα να σταματήσουμε αυτή την αδικία Αυτή την αδικία και και να χαράξουμε απ' αρχής Ελλήνων πολιτεία. Ελά νιαία η μάνα σου φωνάζει να σμίξεις με τα αδέρφια σου φοβέρα μη σε σκιάζει. Για μια φορά ως Έλληνε. Για μια φορά ως Έλληνες Πρέπει να ενωθούμε Πρέπει να ενωθούμε και Και μέσα από ταξίες μας Τον ήλιο μας να βρούμε Για άλλη να είναι τα μας Πάστα στο τυναγμά μα μη σε τρομάζουν οι χκιές, οι είναι δικιά σου Θεό έχεις μέσα σου Έλληνα, ψύπνατον να ξυπνήσει Ρόγονους και απόγονους, ως πρέπει να τιμήσεις Συνέλευση εσύ κι εγώ, συνελευση εσύ κι εγω συνελευση εσυ και εγω να κάνουμε ομάδη να κάνουμε ομαδί με, με τα δικά μα τα φτερά. Να βγούμε από το σκοτάδι. Άλα, τόρι Έλληνα και πάρε τα δικά σου. Κάνε την νόηση σπαθή να κόψει τα δεσμά σου. Και απαιτώ, Έλληνας είμαι κι άπαιτο, κύριε ελεύθερια κύριε ελεύθερια να, να ζήσω να δημιουργώ μέσα στην αυθονία Αποστολή κυρίαρχε Έλληνα έχεις τώρα να αλευθερώσεις τις ψυχές εσύ σήμανε η ώρα. Να αλευθερώσεις τις ψυχές εσύ σήμανε η ώρα. Θα Σήμανε η ώρα και καταλαβαίνω κάποιον έτσι τον Θυμό και την ε, ανθελετε τη δυσαρέσκεια. Για την Κρήτη, λέγοντα ότι η Κρήτη ψηφίζει πάντα πασόκ, ψηφίζει η ΣΥΡΙΖΑ και ψηφίζει κόμματα εμπάσει περιπτώσει που ε, δεν έχουν στηρίξει την Ελλάδα μα και τα εθνικά μα θέματα όπω θα έπρεπε. Όπω επίση και η Νέα Δημοκρατία πολλέ φορέ το ίδιο έκανε. Ε, <coughs> έχετε δίκιο σε αυτό. Πολλοί ισχυρίζονται και λένε ότι η Κρήτη είναι αυτή που βγάζει κυβερνήσει και η Κρήτη είναι αυτή που έβγαλε το ΣΥΡΙΖΑ. Όπω και να έχει όμω. Ε, δεν μπορούμε να μην ε, αναγνωρίσουμε κάποιες προσπάθειες κριτικών καλλιτεχνών για παράδειγμα που γράψαν ένα τόσο υπέροχο τραγούδι με πολύ όμορφο ελληνικό και πατριωτικό στίχο όπως επίσης δεν μπορούμε να αψηφίσουμε και να αγνοήσουμε την, συμ, την συμβολή, αν θέλετε, των κριτικών ε, σε όλα τα γεγονότα και σε όλους τους πολέμους της, ε, της ιστορίας της ελληνικής ε, άλλο το ένα άλλο το άλλο. Αυτό μπορούμε να το ισχυριστούμε και για άλλες περιοχές τη Ελλάδας που ψηφίζουν σε αριστερά ή που ψηφίζουν αντίθετα δεξιά. Εγώ θα πω, ας πούμε, για τον Ότι Σφακιανάκη, που πολλές φορές οι απόψεις του με βρίσκουν σύμφωνοι, τις περισσότερες φορές δεν με βρίσκουν σύμφωνοι, θα πω ότι είναι ένα καλλιτέχνη που πάντα, πούμε, γράφει το όνομά του με λατινικού χαρακτήρε. Γιατί, για ποιο λόγο βγαίνει και προασπίζει, α πούμε, και μιλάει τόσο πατριωτικά και για την Ελλάδα και για, το αυτό και για την αγάπη του και τα λοιπά, και όλοι του η δίσκη, όλοι του... όπου και αν γραφτεί το όνομά του, γράφεται με ελληνικούς χαρακτήρες. Για ποιο λόγο δεν γράφει το όνομά του στα ελληνικά. Ε, τι, γιατί θέλει να κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Ε, τόσα χρόνια δεν ξέρω αν κατάφερε να μπει στα ξένα τσάρτς. Ε, τον αγαπάνε οι Έλληνες του εξωτερικού, κάνει συναυλίες εκεί, τον αγαπάει ο κόσμος τα... το όνομά του γιατί δεν γράφει στα ελληνικά. Τέλος πάντων, αυτό πάντα το είχα απορία κι αν κάποια στιγμή έρθει ο Νότης Φακιανάκης ο Ναλμπέντο 14 όπου κι αν είναι είτε στη δική μου εκπομπή είτε στο Γιώργου ή κάπου αλλού ε, θα χαρώ πραγματικά έτσι να του τεθεί αυτό το ερώτημα και να μας απαντήσει. Λοιπόν, ε, συνεχίζουμε. Ε, συνεχίζουμε έτσι λίγο μουσικά, να πάρουμε μια ανάσα και από, τα, και από την εκπομπή που προηγήθηκε, αλλά και να σας ευχαριστήσω, πέρα από ό,τι πρόκειται να ακολουθήσουμε και να συζητήσουμε, πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για τις συμβουλές που μου στέλνετε. Είναι πραγματικά υπέροχο να μου λέτε τι πρέπει να κάνω για να καταπολεμήσω τον βήχα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Έτσι σπράττω την αγάπη σας, έτσι παίρνουμε δύναμη. Όλη η παραγωγή εδώ στον Αλμπέντο 14 για να προχωράμε το αποδεικνύεται ε, περίτρενα κάθε φορά που έχουμε εκπομπή ε, και κάθε φορά που θα σας πω ότι είναι αυτό που με ταλαιπωρεί και με προβληματίζει. Να, συνεχίζουμε λοιπόν κάπως έτσι. Μανώλης Δρασούλης, τραγουδισμένο το τραγούδι το υπέροχο αυτό το τραγούδι από τη Μελίνα Ζλανίδου εδώ σε αυτή την εκτέλεση Χάρα στον Ελλήνα που Ελλήνο ξεχνά Και στο σύκακο μέσα Στην πια. Και στην αθήνα μέσα στηλευθερία. Αχ, mm -hmm. ελά μα αγαπώ και μαθιά σε ευχαριστώ. Γιατί με έμαθε και ξέρω. Να σένω που βρεθώ, Να πεθαίνω που πάτω. Και να μη σε υποφέρω. Αχ, ελάβα θα σ' το πω, πριν με την ό, δεκαθρεις φορές μ' αρνιέσαι Δε μου κολλάς, σαν τον όθο με πέτας, μα για πάνω μου κρεμιέσαι Είμαστε ζωντανά στον Αλμπέντο 14. Ακούτε την εκπομπή στο καιρού το διάβα. Είμαι η Νάντι η Παπαμίτσου και συνεχίζουν οι συμβουλέ να έρχονται. Μου έχετε πει όλα τα βότανά. Μου έχετε πει τσάι. Μου έχετε πει τίλιο. Μου έχετε πει χαμομήλι. Μου έχετε πει. Ο Ανδριανό που του έλεγα το Σαββατοκύριακο που μιλούσαμε μου είπε φλισκούνη. Δεν ήξερα τι ήταν το φλισκούνη. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Τέλο πάντων ανήκει στην κατηγορία τη Μέντα. Σα Μέντα μυρίζει έτσι, έχει ένα πολύ έντονο άρωμα. τόπια κι αυτό με μέλι. Ε, κανέλα δεν έβαλα σε κανένα ποτό από αυτά που ήπια, αλλά η πια όλο το σαβατοκύρια ακομπάς και περασει ε, Εντάξει, μέχρι στιγμής καλά πάει. Είμαι ικανοποιημένη, σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζεται έτσι ακάθεκτη. Και τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι μου προτείνατε. Ε, θαυμάσια θα πάει απόψε η βραδιά. Ε, θα προσπαθήσουμε λοιπόν τώρα να συνδεθούμε με... Ανδριανό ε, Μπεζούγλοφ, να μιλήσουμε για τα χθόνια ιερά, να μιλήσουμε για τις θεότητες που λατρεύονταν εκεί, α, θα μιλήσουμε για τις, λατρίες, τις χθόνιες λατρίες, για τα αρχαία κριτικά μυστήρια και πώς συνδέονται α, με, τα χθόνια, με τις χθόνιες λατρίες, Η υπέροχη εκπομπή θα είναι η απόψινή. Θεωρώ ότι ο Ανδριανός θα μας δώσει στοιχεία που για πρώτη φορά θα τα δημοσιοποιήσει όχι, θεωρώ, μου είπε ότι για πρώτη φορά θα τα δημοσιοποιήσει, ύστερα από έρευνε που έκανε αυτό και η ομάδα του και οι συνεργάτε του α, εδώ στην Κρήτη, το διάστημα που πέρασε. Θα κατέβει και στην Κρήτη, από ό,τι μου είπε τώρα, μέσα στι γιορτέ. Θα συναντηθούμε και από κοντά, θα συζητήσουμε, θα αποκαλυφθούν και άλλα, θα πούμε και άλλα και θα ακολουθήσουν και άλλε εκπομπέ. Και φυσικά, μέσα από το δικό του το κανάλι, το τηλεοπτικό, μπορείτε να ενημερώνεστε για όλε τι έρευνε που έχει κάνει και που αφορούν σε θέματα αρχαίου ελληνικού και μηνοϊκού πολιτισμού... και όσο τον καλούμε εμείς μέσω Skype να μιλήσουμε. Χτυπάει εδώ, ακούμε τις, ε, τους ήχους του Skype, εμπασ περιπτώσει. Για να σε δω, Ανδριανέ, με ακούς. Συζητή, συζητή. Καλησπέρα, Μακούτα, ε. Εγώ σε ακούω. Κάτσε να σταματήσουμε εδώ πέρα να παίζουν οι μουσικές. Είσαι καλά. Ωραία. Τέλεια. Yeah. Μου κάνει εδώ λίγες λίγε διακοπέ. Σήμερα. Η σύνδεσή μα δεν βλέπω να είναι και έτσι, να είναι καλή. Και έχω και μια επιστροφή για βάλει και τα ακουστικά σου για δες τι μπορεί να κάνει. Εσύ, yeah. με την τεχνολογία το έχει καλύτερα από μένα. Yeah. <laughs> για, hey, να yeah. Σε, yeah. για να σε. Yeah. Για να σε δω. Λοιπόν, όσο ετοιμάζεται ο Ανδριανός, να πούμε λοιπόν ότι το θέμα μας απόψε θα έχει σχέση με τα χθόνια ιερά. Η ομάδα του Ναυσίνου ταξίδεψε στην Κρήτη το προηγούμενο διάστημα και ανακάλυψε πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία θα μας τα πει ο Ανδριανός απόψε. Ε, μιλάμε για, ιερά, για σύμβολα πανελλήνιας λατρείας, γιατί... Προφανώ ανακάλυψε ότι και τα κριτικά μυστήρια συνδέονταν με τι χθόνιες λατρίες, οι οποίε ξεκινάνε από πολύ, πολύ, πολύ, πολύ παλιά. Θα μα τα πει ο ίδιο. Ανδριανέ, για μίλα μου, να σε ακούσουμε. Καλησπέρα, με ακούτε. Ναι, εγώ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Κάτι, έκανε τα μαγικά σου πάλι. Προσπαθώ, προσπαθώ, γιατί έχω μια καινούργια κονσόλα οίχου και προσπαθώ να τα, να τα φτιάξω έτσι όπω πρέπει. Ωραία, ωραία. Τι κάνει, πώ είσαι. Ε, μια χαρά, είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί αύριο το πρωί θα έχω το βιβλίο μου στα χέρια μου ε, και ετοιμάζομαι να έρθω Κρήτη. Αυτό ναι, το ξέρω. Πρέπει οι βαλίτες σας να είναι έτοιμοι ήδη. Σχεδόν, ε? ε, ε, <laughs> <laughs> ναι. Ωραία. Λοιπόν, το βιβλίο μας, ε, το βιβλίο... για μιλήσαμε λίγο για το βιβλίο. Είχαμε πει κάποια πράγματα, αλλά ε, εκδόθηκε το βιβλίο, είναι στα χέρια, του, στα χέρια σου... Ε, <coughs> Μίλησε μας λίγο γι' αυτό ε, Το βιβλίο ξεκινάει με έναν άντρα να κρέμεται από ένα κλαδί στην πλαγιά ενός βουνού Πάνω σε ένα χαλασά ε, Χαλασά στην Κρήτη λέμε την πλαγιά που έχει πολλές κυλιόμενες πέτρες Το κλαδί σπάει και ο άντρας πέφτει στον κρεμό Και έτσι αρχίζουν όλα ε, Είναι ένα βιβλίο φαντασία είναι μια περιπέτεια, ένα θρύλερ φαντασίας όπου ξε, ξετυλίγεται μια ιστορία για τρεις διαφορετικού ανθρώπου ανθρώπους που ζουν στο σήμερα αλλά οι μοίρες ε, τους επιφυλάσσουν ένα συγκεκριμένο ρόλο να παίξουν ε, δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες, θα σας πω έτσι πολύ γενικά πράγματα ε, ένα πολύ όμορφο σημείο του βιβλίου είναι ότι οι ήρωές μου ε, μοιράζονται τα όνειρά τους με τους αναγνώστες δηλαδή τα όνειρα που βλέπουν στον ύπνο τους ή τα όνειρα γενικότερα ε, γίνονται όλοι μια παρέα και συμβαίνουν παράξενα πράγματα που αναδύονται είτε μέσα από τα όνειρα είτε από μορφογενετικά παιδεία στα οποία μπενοβγαίνουν οι ήρωες αυτοί. Ε, ξεκινάει μια περιπέτεια στα αστερούσια Όρη, η οποία ε, είναι εννέα ημέρες στα αστερούσια όροι της Κρήτης. Ε, είναι εννέα ημέρες παράμιλων εμπειριών που πατάνε στην πραγματικότητα και στο μυστήριο που έχουν καλλιεργήσει τα επιβλητικά αστερούσια Όρη. Ε, και όλο το μυστήριο βέβαια που έχει γεννηθεί Από τα αστερούσια όρη Και όλη αυτή τη φιλολογία που έχουμε για, τα, για την περιοχή Είναι... Οι πρωταγωνιστές προσπαθούν να βρουν ένα κλειδί Να ξεκλειδώσουν το μυστικό Το βιβλίο λέγεται Λίκτος, το μυστικό του λιονταριού mm -hmm. Έχει πολλή αγωνία, έχει μια κλιμάκωση Απίστευτη το βιβλίο Σας το λέω τώρα γιατί έχει γραφτεί με αυτόν τον τρόπο mm -hmm. ε, είναι ένα θρύλερ μυστηρίου που μπλέκονται χωροχρονικά ετερόκλητη κόσμη και στο τέλος καταλήγουμε στο να φτάσουμε στο σήμερα και να αναρωτηθούμε πολλά πράγματα για τον εαυτό μας. Αυτό θα είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς αυτής. Έπονται ε, άλλα δύο. Ναι. Ε, είναι το πρώτο από μια τριλογία η οποία θα εκδοθεί. Ε, μα είχε πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Και θέλω να μου πει, ε, βέβαια... Ε, ε, όχι... Δεν χρειάζεται να μου το πεις, το καταλαβαίνω ότι ε, αυτό το βιβλίο είναι δημιούργημα και είναι το αποτέλεσμα ερευνών που κάνεις χρόνια τώρα, τόσο στην Κρήτη, στα Στερούσια, που είναι και ο τόπος σου, κατάγεσαι και από εδώ, οπότε μοιραία και τα βιώματά σου είναι αυτά που σε οδηγούν να περπατάς εδώ τα μέρη και να τα εξερευνήσεις και να τα ψάχνεις και να τα Και βέβαια η αγάπη σου στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, στο μηνοϊκό, κατά βάση, και γενικότερα στον, στον αρχαίο ελληνικό. Ε... Οπότε φαντάζομαι ότι όλη αυτή η ενασχόλησή σου και ε... η προσπάθειά σου να καταγράψεις μέσω ντοκιμαντέρ που κάνεις και που ανεβάζει στον Ό,τι αφορά στην αρχαία μας Ελλάδα, είναι αυτό που σε ενέπνευσε να γράψεις και αυτό το μυθιστόρημα. Σου αρέσει που έχεις μπλέξει έτσι λίγο την πραγματικότητα, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πραγματικά στοιχεία μέσα στο βιβλίο. Μπορεί να είναι ένα μυθιστόρημα, αλλά υπάρχουν και πραγματικά στοιχεία, γεγονότα ή ε, δεδομένα. Ε, Ήταν για σένα ανάγκη αυτό έτσι να, όλο αυτό το που έχει ζήσει και που έχει βιώσει περπατώντας εδώ στα αστερούσια να το κάνεις... Και σαν παραμύθι λίγο ε, Κοίταξε, αυτό προέκυψε αυτόματα ε, δεν, το, δεν, το, δηλαδή, δεν είχα στο μυαλό μου κάτι τέτοιο Η έρευνα όλη έγινε αυτόματα Δηλαδή, για, σε ό,τι αφορά στο βιβλίο πάντα ε, Απλά είχα έβαλα κάτω κάποιες σκέψεις Και κάποιες ανακαλύψεις Ή κάποια πράγματα που με προβλημάτισαν εμένα και το αποτέλεσμα είναι να βγει το βιβλίο αυτό. Δηλαδή, σε κάποια φάση έπιασε τον εαυτό μου να γράφω πράγματα τα οποία δεν είχα ιδέα που θα με πήγαινε η γραφή αυτή. Και γι' αυτό αρκετέ φορές λέω ότι το βιβλίο είναι λίγο αποτισμούς εσδομένο, δοσμένο, ε, για να περάσει ένα μήνυμα, ας πούμε. Mm -hmm. Ωραία, ωραία. Εντάξει, θα δούμε αν θα... Ε, αν το μήνυμα θα το πάρει εύκολα ο αναγνώστης δεν ξέρω Εσύ θεωρείς ότι θα είναι ένα βιβλίο που θα το πάρουν ψαγμένοι θεωρείς αναγνώστες ή που απευθύνεται σε όλο τον κόσμο Το βιβλίο απευθύνεται σε όλο τον κόσμο Ε, τι θα έλεγε τώρα Κοίταξε, <laughs> έχω φροντίσει γιατί αυτό τώρα με πήγε περίπου ένα χρόνο πίσω Mm -hmm. ε, για την έκδοσή του έχω φροντίσει σύντως, ώστε να απλουστέψω κάποια πράγματα και να βάλω και ένα γλωσσάρι για να γίνει κατανοητό γιατί εντάξει δεν είμαστε όλοι αρχαιολόγοι ε, δεν είμαστε όλοι επιστήμονες χρειάζεται πάντα λίγο έτσι μέτρο για να μπορεί να καταλάβει ο μέσος άνθρωπος πολλά πράγματα ε, και αυτό που έκανα ήταν ότι κοίταξε, αυτό είναι μια περιπέτεια είναι ένα θλίερ φαντασία. Το οποίο μπορεί να ιδρυκάει του πάντε. Mm -hmm. Αυτό που θέλω εγώ επειδή είναι ένα πόνημα δικό μου, πω, θα να ήθελα σου... να, να λάβω feedback πάνω σε αυτό. Mm -hmm. Να σου πω, <χαι> θυμίζει λίγο η InDianna Jones. Είναι κάτι ανάμεσα σε InDianna Jones και Matrix. Να το πω έτσι. Ε, όντως είναι, πάμε προ τα εκεί. Ε, με μια ανακάλυψη που κάνουν οι πρωταγωνιστές του βιβλίου που ενώνονται με έναν τρόπο ε, Στα στερούς για όλη. Και εκεί βλέπουν πάρα πολλά παράξενα πράγματα Βλέπουν ε, όλα αυτά που συζητήσαμε στην προηγούμενη εποχή αν θυμάσαι ναι, ναι. Ε, Τα έχω βάλει με μια αφηγηματική μορφή να τα διηγούνται οι πρωταγωνιστές Και περιμένω να δω πώς θα το λάβει ο κόσμος αυτό ε, εμένα πάντω είναι οι αγαπημένε μου ταινίε του Ιντιάνα Τζόνς, οπότε θεωρώ ότι ελλην... κριτικοποιημένο ελληνοκοποιημένο όλο αυτό θα με ενθουσιάσει. Το, το εύχομαι, θα, θα ήθελα να μου και τη γνώμη σου, το όνομα στα χέρια σου. Να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε σήμερα με το... Θέμα μας όμως... Συγγνώμη που υπάρχουν όλα αυτά τα κενά είναι ο βήχας. Έχω ενημερώσει τους ακροατές μας ότι υπάρχει θέμα απόψε. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν ήξερα αν πρέπει να κάνω ή όχι την εκπομπή. Οπότε αν οι ακροατές μας αντιλαμβάνονται κενά, να μας συγχωρούν και σου δίνω το ελεύθερο Ανδριανέ να κάνει εσύ να παίζει μπάλα μόνο σου, γιατί υπάρχει θέμα σοβαρό. Ωραία, ναι. Δεν έχει πρόβλημα σε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα απόψε το θέμα μας αφορά στα χθόνια ιερά. Τι είναι τα χθόνια ιερά? Να ξεκινήσουμε από το Α. Τι είναι τα χθόνια ναι. ιερά? Λοιπόν, τα χθόνια ιερά υπάρχουν σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Να πούμε καταρχάς ότι η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων ε, υποτίθεται ότι έχει δύο όψεις. Η μία είναι η Ολίμπη Θεή και η άλλη είναι οι χθόμοι είναι ήλιοι θεοί στην ουσία, οι οποίοι λατρεύονται μέσα στη γη. Ε, τα χθόνια ιερά είναι ιερά που χτίζονται σε ιερούς τόπους, σε κομβικά σημεία τέτοια ε, και χάνονται στα βάθη της ε, ιστορίας. Ε, επίσης υπάρχει κάτι παράξενο για τα χθόνια ιερά, τα οποία κάποιοι δεν τα γνωρίζουν. Μάλλον κάποιοι έχουν φροντίσει να μην τα γνωρίσει κανείς. Να σε, Γιατί... να σε ρωτήσω, πριν προχωρήσεις αυτό, τα χθόνια ιερά... Ε, ήταν ε, λατρευτική χώροι Ο οποίοι ήταν ε, ε, κάτω από τη γη Και αυτοί Επειδή αφορούσαν ε, ε, θεότητες Όπως είπες που λατρεύονταν κάτω από τη γη Που ζούσαν μάλλον που... Όχι ναι. ε, ε, ε, Δεν ζουν, δε ζουν κάτω από τη γη Δεν είναι όπως ο Άδης πούμε, Που ζει κάτω από τη γη Μυθολογούνται ε, περιστατικά Που αφορούν στους θεούς αυτούς Τα οποία διαδραματίζονται Μέσα στη γη Ας πούμε για παράδειγμα μια θεά που ζει με στη γη, ό, όχι ζει με που ε, μυθολογείται ότι κατεβαίνει στον κάτω κόσμο, είναι η θεά Αφροδίτη ας πούμε να πούμε ένα παράδειγμα, η Αρτέμιδα για να πάρει την Περσεφόνη, να την παραδώσει στη Δήμητρα και παλιέγοντας. Οπότε όλο το, όλοι οι θεοί που αφορούν σε αυτές τις ε, πτυχές της ελληνικής ε, ε, θεσκίας, Mm -hmm. ε, περνάνε μέσα από του φθόρμου λατρευτικού χώρου αυτού, οι οποίοι σ, ε, σε μια πρωταρχική εποχή, στου πελασγικού χρόνου, να πούμε στην παλαιολογική εποχή, ε, ίσω οι πρώτε λατρείε αυτού του τύπου να ήταν λατρείε τη Μητρό. Mm -hmm. Να έχουμε δηλαδή τη Μεγάλη Μητέρα Θεά που έχει διάφορα ονόματα και απαντάται σε όλου του πολιτισμού σε όλους τους πολιτισμούς του πλανήτη, α πούμε. Και αυτό γίνεται η λατρεία τη μέσα στα στα σπήλαια, τα οποία είναι μυητικοί χώροι που μας οδηγούν στα βάθη της γέας μας, η οποία λέγεται χθόνα, χθόν. Γι' αυτό ονομαζόνται και χθόνια τα Ιερά αυτά. Mm. Δηλαδή δεν είναι αρνητική η λέξη, χθόν είναι η γη μας. Έτσι, οπότε μιλάμε για θεότητες που ζουν μέσα στη γη μας. Ωραία. Αυτό έχει να κάνει βέβαια ε, Αντριανέ, και διόρθωσα με αν κάνω και... Ε, με τα μυστήρια της ε, μεγάλης μητέρας ε? δηλαδή ε, φαντάζουμε στις πρώτες μορφές της λατρευτικές που έχουμε λατρεύεται η μεγάλη μητέρα η γη οπότε συνδέεται άμεσα και αυτό έτσι δεν είναι Ναι βεβαίως και λατρεύεται με συγκεκριμένο, συγκεκριμένους τρόπους την οποία τη λατρεία της μητρός τη βρίσκουμε μέχρι και τα καβεία μυστήρια mm -hmm. ε, και βρίσκουμε όλους τους, α, όλες αυτές τις ιεροπραξίες κλπ να καταλήγουν στου κλασσικούς χρόνους α, της Ελλάδος να είναι τα μεγάλα μυστήρια των Ελλήνων, είναι τα ελευσίνια μυστήρια, είναι τα καβίρια μυστήρια, είναι γενικά τα χθόνια μυστήρια όπω τα λέμε αυτά και το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι ότι έχουμε ιερούς τόπους οι οποίοι είναι λαξευμένοι μέσα στη γη mm -hmm. όπως ας πούμε στην ελευσίνα έχουμε τα καταβάσια όπου οι, κάποιοι από τους μύστες κατέβαιναν μέσα στους ιερούς χώρους αυτούς όπως έχουμε στα καβίρια μυστήρια άλλους χώρους λατρευτικού, οι οποίοι είναι μες στη γη και εκμεταλλεύονται με αυτόν τον τρόπο οι αρχαίοι τις φυσικές ενέργειες που υπάρχουν, υπάρχουν στον στο περιβάλλοντα χώρο ε, για να προσδώσουν έτσι και θεραπευτική χρήση ε, στην, ε, στα μυστήρια αυτά. Τα μυστήρια αυτά τα μυστήρια, δηλαδή, που συνδέονταν με τις χθόνιες θεότητες ή που είχαν στοιχεία, αν θέλει χθόνια λατρευτικά. Ε, είχαν και κάποια ιδιαίτερη, αν θέλεις, ε, πώς να το πω τώρα, μυστικότητα. Υπήρχαν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούσαν από μυστήρια που ήταν αφιερωμένα, για παράδειγμα, σε θεούς και που δεν... του Ολύμπου, για παράδειγμα, σε θεούς του Ολύμπου, που δεν είχαν σχέση με χθόνια ε, λατρεία Κοίταξε να δεις Συνήθως ε, ε, Χωρίζονται μάλλον ε, αυτά τα μυστήρια ε, Έχουμε ένα Αν θέλεις ένα, ένα όριο Ένα σύνορο ε, Στους μηνοϊκούς χρόνους Και ίσω αυτό να συνεχίσει Και στους μηκιναϊκούς χρόνους Τα μυστήρια είναι ανοιχτά για τον κόσμο ε, Στους κλασικούς όμως χρόνους Τα μυστήρια είναι κλειστά και, και απαγορεύεται να μιλήσει γι' αυτό και μάλιστα η ποινή, αν μιλήσει για τα μυστήρια, είναι η θανατική. Δηλαδή τιμωρείσαι με θάνατο, αν μιλήσει για τα μυστήρια αυτά, και γι' αυτό τον λόγο είναι, αυτό είναι μάλλον ο λόγο που έχουμε και λίγε πληροφορίε, έχουν σωθεί mm -hmm. γιατί κανεί δεν τολμούσε να μιλήσει για τα μυστήρια αυτά. Α, ενώ στο, στο, στο μινωϊκό πολιτισμό δεν ήταν έτσι, δεν υπήρχε μυστικότητα. Όχι, στο μινωϊκό πολιτισμό ήταν όλα ανοιχτά. Ήταν για όλο τον κόσμο, δεν υπήρχε κάτι κρυφό. Ε, και έχουν σωθεί πάρα πολλά από τα δελετρυγικά στο μηναϊκό κόσμο, στις παραστάσεις των δαχτυλιδιών, στους φραγιδόληθους κλπ. κλπ. όπου καλούμαστε να αποκωδικοποιήσουμε κάποια πράγματα. Mm -hmm. ε, αυτό αφορά και στο δίσκο της Φεστού και στην τελευταία ανακάλυψη που είχαμε με το ελεφαντοστό. Και αν γνωρίζεις και κάποια πράγματα να το πούμε αυτό, γιατί οι πρώτες εκτιμήσεις... Ε, λένε ότι πρόκειται για κάποιο είδος προσευχής, κάποιο έτσι τελετουργικό που είναι γραμμένο ε, πάνω στο ελεφαντοστό που ανακαλύφθηκε τώρα πρόσφατα, πριν 20 μέρε στην Γνωσό, και που θεωρείται μάλιστα ε, το δεύτερο πιο σημαντικό έβριμα μετά το δίσκο της Φεστού. Κοίταξε, αυτό είχε ανακαλυφθεί εδώ και ένα μισή χρόνο περίπου. Απλά εκδόθηκε ε, από την κυρία Κάρτα, την αρχαιολόγο, ε, που έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, θέλουμε να το πούμε αυτό εκδόθηκε πριν από λίγες μέρες περιμένουμε την ε, τελευταία έκδοση για να δούμε το κείμενο γιατί τη διαβάζουμε τη γραμμική αλφαγραφή δεν είναι κάτι το οποίο δεν, δεν τη γνωρίζουμε ε. και αυτό είναι θέμα χρόνου δηλαδή εγώ πιστεύω ότι μέσα στο 2019 θα ανακοινωθεί επιτέλους η τελική ανάγνωση της γραμμικής αλφαγραφή, η οποία θα βάλει πάρα πολλά πράγματα στη θέση τους είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έβλημα γιατί είναι το μοναδικό κείμενο γιατί αυτό το ιερατικό αντικείμενο ας πούμε έχει γραφεί σε όλες τις πλευρές και στις τέσσερις όψεις έχει γραφεί και είναι το μοναδικό κείμενο το οποίο δεν έχει ε, μόνο δεν είναι τόσο ε, μεγάλο και έχει και ε, σημεία που σταματά στην ανάγνωση δηλαδή μας δείχνει ο ιερέας που το χρησιμοποιούσε ήξερε ο ιερέας πώ να το χρησιμοποιήσει, που να σταματήσει ναι. ποιε λέξεις να πει και μέχρι που να φτάσει ανάλογα με το τελετουργικό που Έπρατε. Ενώ ο δίσκος της Φεστού δεν έχει αυτά τα στοιχεία. Ο δίσκος της Φεστού είναι καθαρά ιερογλυφική γραφή. Α, ε, δεν είναι γραμμική αλφα. Α, μάλιστα, μάλιστα. Ε, είναι καθαρά ιερογλυφική γραφή. Και εκεί έχουμε βγάλει και μια πολύ ωραία εκπομπή... για την ανάγνωση του δίσκου της Φεστού στον Αυσίνο. Μπορείτε να τη δείτε και μπορείτε να ακούσετε και τις άλλες απόψει. Αλλά εμείς πάντως περιμένουμε να μας απαντήσουν σε αυτή την εργασία... Που κάναμε για το δίσκο του Φεστού Που την έκανε μάλλον η κυρία Ζωγραφάκη Για να λέμε ε, και τα ονόματα των συντελεστών ε, Και κανείς δεν έχει απαντήσει ακόμη Υπάρχει μια παγωμάρα σχετικά με αυτό Και θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον Από το έβλημα της κυρίας Κάντα από την Κνωσό να, να πούμε ότι αυτό είναι από ένα σημείο της Κνωσού Όχι από τον αρχαιολογικό χώρο έτσι τον γνωρίζει ο κόσμος είναι από την πάνω μεριά της, euh, της πόλης, όπου εκεί υπήρχαν διάφοροι ναί <Κι> Και φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, ότι στην Κρήτη ε, έχει ανασκαφεί ένα, ένας τεράστιο χώρο στην Κνωσσό και ακόμα είμαστε ούτε στο μισό, ούτε στο 50% της ανασκαφής που θα έπρεπε να γίνει και έχουμε επίσης να δούμε και άλλα πράγματα στην Κνωσσό. Που τώρα στο μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο αυτή τη στιγμή τη ε, Κρήτης ε. ακόμα και, δεν έχει ολοκληρώσει και, και του πλανήτη Γη γιατί έχει επισκεψιμότητα τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον πλανήτη γνωσός Μάλιστα Ωραία, λοιπόν θα αφήσουμε αυτό καταρχήν όποιος σε ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στο κανάλι σου, στον Αυσίνο, και να δει την εκπομπή για το δίσκο τη Φεστού Μια και μου λε ότι εκεί δίνονται <χαι> πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία ακόμα ε, δεν έχουν απαντηθεί από τους ιδικούς από τους αρμόδιους Από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, που μπορούν να δώσουν ε, μια απάντηση Για πες μου λοιπόν τώρα, πότε περίπου ξεκινάει αυτή η λατρεία Οι χθόνιες λατρείες πότε ξεκινάνε και πώς εξελίσσονται μέσα στο χρόνο Κύριε, ξέρε, οι χθόνιες λατρείες λογικά ξεκινούν από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος ε, Ίσως ε, θα μπορούσαμε να πούμε, στη Μακεδονία, έχουμε βρει, στη Μακεδονία μας έχουμε βρει ένα... Ε, άγαλμα το οποίο νομίζω έχει κάνει φτερά το οποίο είναι κοντά στην εποχή του αρχανθρώπου των πετραλώνα το οποίο μας δείχνει ένα, είναι ένα στοιχείο οχθονίας λατρείας να το πω έτσι οπότε πάμε πάρα πολύ πίσω στις λατρείες αυτές τώρα από εκεί και πέρα με ασφάλεια μπορούμε να μιλήσουμε ας πούμε έχουμε βρει στο σπήλαιο στο φράχτη στην Αργολίδα ε, λατρευτικές τελετές ότι γίνονταν εκεί και σε διάφορους άλλους τόπους στην Ελλάδα όπου έχουμε κατοίκηση βρήκαμε και στα νησιά το καλοκαίρι μάλιστα που μας πέρασε ολοκληρώθηκε και η ανασκαφή ε, για έναν άνθρωπο που ζούσε στα 130.000 περίπου σε κάποια από τα νησιά μα. Ναι. Ε, βρήκαμε και εκεί στοιχεία λατρείας οπότε μπορούμε να το εντάξουμε και αυτό στα πλαίσια της εκθόνες λατρείας γιατί το βρήκαμε μέσα στη γη δηλαδή μέσα σε, σε ιερό χώρο σε σπήριο. Μάλιστα. Ε, ποια θεωρείς ότι είναι τα πιο σημαντικά ε, ε, Ιερά σπήλια Δηλαδή ε, ανά την Ελλάδα μιλάω πάντα Και στην Κρήτη μετά ε, Που έχουμε έτσι τέτοιου είδους ε, Λατρευτικά δρόμενα Κοίταξε σε, σε όλα τα σπήλια Σε όλη την Ελλάδα γινόντουσαν ιεροπραξίες Και Τώρα ε, απλά θα πούμε παραδείγματα Γιατί υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά σε όλη την Ελλάδα έτσι, υπάρχουν από την uh, Κρήτη μέχρι την Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε ε, Τη Θράκη, ολόκληρη κλπ. κλπ. Ε, ένα σημαντικότα, σημαντικότατο το είναι το ιδέων άνδρων Ένα άλλο είναι το δικτύο άνδρων και πάει λέγοντα. Mm -hmm, mm -hmm. ε, έχουν πάρα πολύ σημαντικά ιερά σε όλο τον ελληνικό κόσμο όμως Για πες μου τώρα, Το, πες. Θέμα, το yeah. θέμα είναι το εξής Νάντι, ότι ε, δεν έχουμε μου που γίνονταν χθόνιες λατρείες και αυτό με προβλημάτισε δηλαδή όταν έκανα αυτή την έρευνα γιατί θα ξεδιπλώσουμε παρακάτω διάφορα πράγματα να πούμε όπου θα παρουσιάσω και μια ταινία με αυτή την εκπομπή που κάνουμε τώρα θα παρουσιάσω και μια ταινία μικρού μήκους να το δέσουμε να μπορεί ο τηλεθεατής να έχει εικόνα το πώς περπατήσαμε μέσα σε αυτού του χώρου το πώς μπήκαμε και το πού είναι περίπου γιατί δεν θα δώσω... Γεωγραφική θέση, γεωγραφικό στίγμα ακριβώς Αυτό θα δοθεί μόνο στην αρχαιολογική υπηρεσία ε, Σε αυτούς τους χώρους λοιπόν όταν τους ανακαλύψαμε Είχαμε κοινά χαρακτηριστικά και οι τρεις και, και οι τρεις που θα παρουσιάσουμε σήμερα λοιπόν Το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι ήταν σκαλισμένοι μέσα στη γη Μάλιστα. Σε βράχια, συνήθως είναι ή σιδηρόπετρα ή ασβεστόλιθος και έχουμε μυητικούς χώρους, ειδικά φρέα διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε κατεβαίνεις από μία τρύπα στο έδαφος και κατεβαίνεις μέσα στη γη. Και έχουμε χώρους, μάλιστα συγκεκριμένα στο, στο ένα από τους τρεις, βρήκαμε τρεις ξεχωριστούς χώρους οι οποίοι επικοινωνούσαν με διαδρόμους ο ένας με τον άλλον. Και μάλιστα είχα δημοσιεύσει και κάποιες φωτογραφίες στο προφίλ σου. Ναι. Αν θυμάσαι με αυτά, θα τα πούμε σιγά-σιγά στη συνέχεια. Και πιστεύω και ότι και αυτέ οι φωτογραφίε θα, θα δημοσιεθούν και θα εδώ, με αυτή την εκπομπή. Φαντάζομαι ότι θα τι βάλει. Σε αυτού λοιπόν του χώρου που βρήκε εσύ και περπάτησε, καταρχήν βρέθηκαν τυχαία ή είχε πληροφορίε. Κοίταξε. Έχω μια πολύ καλή ομάδα στο Ηράκλειο, η οποία είναι η Οναυσίνο. η πολύ καλού φίλου, οι οποίοι είναι περισσότεροι ερευνητέ. Mm -hmm. Επισκέφτηκα, είχα την τιμή να επισκεφτώ με την κυρία Μαρίνα Κρανιωτάκη κάποιου από αυτού του τόπου, ήταν και η κυρία Ζωγραφάκη σε κάποιε από αυτέ τι περιηγήσει και με την υπόλοιπη ομάδα του Ναυσίνου ολοκληρώθηκε αυτή η έρευνα. Το κοινό χαρακτηριστικό που ξεκίνησα να λέω και για του τρει χώρου αυτού που θα παρουσιάσουμε είναι ότι μετά από σεισμό αυτοί οι τρει χώροι φανερώθηκαν ότι υπήρχαν γιατί οι βράχοι κατέρεψε ο βράχος, κατέρεψαν τα πλαϊνά τους. Μάλιστα. Και σε μια περίπτωση, ας πούμε, στα αστερούσια όλοι συγκεκριμένα, ε, ο ένας από αυτούς τους χώρους έγινε εκκλησία, η οποία είναι επισκέψιμη σήμερα, μπορεί κάποιος να πει μέσα και να δει, και ο άλλος, ο οποίος θα πω πού ακριβώς είναι, ε, είναι στα Μάταλα και είναι η Παναγία των Ματάλων σήμερα, αλλά θα πούμε λεπτομέρειε όταν θα φτάσουμε εκεί. Ναι, μην, το, μην τα αποκαλύπτουμε όλα... Τα ναι. κατακα, έτσι να υπάρχει και μια αγωνία. Λοιπόν, για πε μου, ε, αποκαλύφθηκαν λοιπόν μετά από σεισμό αυτε, mm -hmm. αυτοί οι χώροι. Ε, άρα ε, αυτό μας λέει ότι μπορεί να υπάρχουν παντού τέτοιοι χώροι οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ανακαλυφθεί. Έτσι δεν Κι, είναι? Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν, αλλά ε, με, για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο άγνωστο, δεν αναδεικνύονται. Ας πούμε υπάρχει στη Μεσαρά το μεγαλύτερο σύμπλεγμα τέτοιων χώρων. Ε, δεν γνωρίζω η αφιλογική υπηρεσία τι άποψη έχει γι' αυτό. Ε, και δεν γίνεται τίποτα. Ωραία. Έλα εδώ τώρα να δούμε γιατί το λες και το ξαναλες και προφανώς το λόγο σου που το λες. Ή να με προκαλέσεις ή κάτι να πεις, οπότε πρέπει εγώ να ε, πιέσω. Για ποιο λόγο θεωρείς ότι δεν αναδεικνύονται είναι στα πλαίσια τα γενικότερα αυτά που επικρατούν και που γενικώ αρχαιολογικοί χώροι δεν αναδεικνύονται ή ξέρω εγώ βρίσκουμε κάτι και το ξαναθάβουμε ή δεν προχωράμε την ανασκαφή βλέπε ας πούμε αμφίπολη ε, ή υπάρχουν άλλοι λόγοι οι οποίοι ε, για τους οποίους πρέπει αυτό, αυτή η ιερή να παραμείνουν κλειστοί και θα είναι. πούμε ποιοι είναι οι άλλοι λόγοι απλά σου δίνω ε, δίνουμε πρώτα έτσι ένα στίγμα να αποκλείσουμε το γεγονός ότι ε, μπορεί ρε παιδί μου να είναι τυχαίο Μπορεί να είναι σε ένα πλαίσιο ε, του τύπου ότι δεν υπάρχει λεφτά, δεν υπάρχουν χρήματα Προκειμένου να αναδειχθούν και αυτοί οι χώροι Όταν δεν μπορούν να αναδειχθούν, αναδειχθούν χώροι όπως είναι οι Αμφίπολοι Που έχουν προχωρήσει ανασκαφές που έχουν, ε... Ε, Κοίταξε, το θέμα με την Αμφίπολη είναι άλλο, είναι εντελώ πολιτικό το ζήτημα Αν θέλουν να δώσουν το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια και έπρεπε να σταματήσει το θέμα τη Αμφίβολη γιατί ανεβάζει τον εθνισμό των Ελλήνων. Ε, είναι καραγιώδη οι άνθρωποι, δεν το συζητώ. Κλείνει ένα τεράστιο μνημείο απίστευτη σημασία για τον ελληνικό κόσμο και θέλει να το καταχώσουν. Αλλά οι δυνάμει δεν θα του αφήσουν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, είμαι πεπισμένο γι' αυτό. Θα δούμε όμω παρακάτω στη συνέχεια τι θα γίνει. Και η, ο, ο Καστάς συγκεκριμένα, ο ανασκαφέν χώρο του τύπου Καστά, γιατί ο Καστάς έχει κι άλλου ναού, mm -hmm. ο περίβολο που έχουν βρει κλείνει στην ουσία αρκετούς ναού μέσα και υπάρχει και ναός του ήλιου επάνω. Αν δεν είναι ο ίδιος ο ανασκαφέν χώρος του Καστά, ε, αν δεν μας δίνει ηλιακή λετριακή, ε, που συνδέει και τις χρόνια στεότητες με τις ουράνια στεότητες, αυτό, αυτό θα τα πούμε σε μια εκπομπή που θα ετοιμάσουμε με τον Αυσίνο για τον Καστά, ε, τα οποία είναι πάρα πολλά τα στοιχεία, αλλά να, να απλά εδώ δείχνουμε μια σύνδεση γιατί κατεβαίνεις και εκεί έχει καταβάσει, βάσιο, μπαίνει στο χώρο ε, Κάποιοι λένε ότι υπήρχε και ένα άγαλμα της Περσεφόνης Μέσα το οποίο λείπει τώρα και την ιστορία αυτή την έχει αναλάβει και ένας εισαγγελέα. Mm. Ε, και θα επέμβει η δικαιοσύνη, ελπίζω να επέμβει η δικαιοσύνη πάνω σε αυτό Θα δούμε τι θα γίνει Θέλω σπα... Ναι, Εντάξει, είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία Αλλά εγώ την... Mm. Την ανέφερα γιατί είναι, εν πάση περιπτώσει, μια ανασκαφή ε, απίστευτα, σημαντική, απίστευτα σημαντική, η οποία δεν προχωράει. Δεν προχωράει λοιπόν για πολιτικούς λόγους εδώ. Ε, κάποιες άλλες ανασκαφές δεν προχωράνε γιατί δεν υπάρχουν χρήματα να προχωρήσουν. Καλός ή κακό, καλό κατεμέ, όλη η Ελλάδα έχει αρχαιολογικούς χώρους. <χω> Μοιραία λοιπόν τα κονδύλια που θα έπρεπε για να αναδειχθούν όλοι αυτοί οι χώροι που ο κάθε χώρος έχει την ιδιομορφία του, έχει το, το, το, το δικό του σημαντικό στοιχείο. Ε, μιλάμε τώρα εδώ, έπρεπε να υπάρχει, ας πούμε, μία μηχανή να κόβει χρήμα μόνο για αυτή την ιστορία. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να αναδειχθούν όλοι οι χώροι. Αλλά η χθόνη χώρη, η ιεροί χώρη, ε, ε, νομίζω ότι είναι οι τελευταίοι χώροι που δεν αναδεικνύονται. Δηλαδή, στη, στη λίστα, αν θέλεις... Mm -hmm. Των αρχαιολογικών χώρων γενικότερα που αναδεικνύονται, αυτοί είναι τελευταία και καταρριδρωμένοι. Λοιπόν, εδώ τώρα, ε, γιατί πιστεύει ότι συμβαίνει αυτό, Επειδή είναι υπόγειοι και ε, η γη κρύβει πολλά μυστικά, πολλά περισσότερα από όσα φαίνονται στο φω του ήλιου, α πούμε, στους επί... στα επίγεια ιερά, Είναι ένα λόγο. Ένα άλλο λόγο είναι ότι κάποιοι φροντίζουν να μην γίνουν ανασκαφέ σε του χώρου. Υπάρχει πολλή παραφιλολογία πάνω σε αυτό και υπάρχουν κάποιες απόψεις οι οποίες λένε ότι υπάρχουν εντολές συγκεκριμένες να μην γίνονται ανασκαφές εκεί ή αυτοί οι χώροι κρατούνται για συγκεκριμένες ομάδες για να κάνουν τα δικά τους εκεί. Mm. Υπάρχει δηλαδή πάρα πολύ παραφιλολογία πάνω σε αυτό το ζήτημα και ειλικρινά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Πάντως το θέμα είναι, για να πάμε στο διατάφτα, είναι ότι η ομάδα του Ναυσίνου ανακάλυψε πέντε υπόγεια ιερά, πέντε χθόνια ιερά. Είναι 100% βέβαιο ότι, είναι, ότι υπάρχει χθόνια λατριακή. Οι τόποι αυτοί μοιρούν, θα δουν οι τηλεθεατές σα, μπορείτε, μπορείτε να δείτε εικόνες, φωτογραφίες και στο facebook του Ναυσίνου ε, Θα δείτε αρκετές φωτογραφίες από αυτές, ε, από αυτά τα ιερά. Ε, οι χώροι μέσα είναι σκαλισμένοι για να υπάρχουν αγάλματα, για να υπάρχουν θύκες αγαλμάτων, υπάρχουν προθήκε, υπάρχουν υπάρχει πάρα πολύ υλικό ε, και η είσοδό τους είναι πάντα από την πάνω του βράχου. Να σε ρωτήσω, αυτοί οι χώροι ήταν εσυλλημένοι ή μπήκατε για πρώτη φορά. Κοίταξε, κατάλαβες, εμείς δηλαδή, δηλαδή, τους δηλαδή, δηλαδή, που έχουμε... Δε... Μπαίνοντας, ναι. κατάλαβες ότι κάτι λείπει, κάτι... Γιατί μίλησες ναι, τώρα για προθήκες που μπαίνανε γλυπτά, ξέρω εγώ, αγάλματα κτλ. Ε, οι, δύο, ξέρω, οι δύο από τους τρεις που θα παρουσιάσουμε σήμερα έχουν γίνει κλεισάκια. Ε, οπότε, εκ των πραγμάτων, λείπουν όλα τα αντικείμενα που είχαν μέσα. Ε, ο ένας, όμως, δεν έχει πειραχτεί, ε, αλλά... Λογικά έχουν μπει μέσα γιατί είναι, φαίνεται ότι έχει, είναι εντελώς αδειο mm -hmm, mm -hmm. σε αυτό το χώρο και μάλιστα σε κάποια εποχή είχαν βάλει και πρόβατα κάποιοι βοσκοί μέσα εκεί οπότε είναι, είναι λίγο δύσκολο να υπάρχουν ευρήματα εκεί. Οι χώροι όμως είναι, επειδή είναι δωμάτια τεράστια, τεραστίων διαστάσεων μιλάνε από μόνοι τους για το τι μπορεί να υπάρχει εκεί. Κατά. Επίσης επειδή έχει γίνει σεισμός και έχουν γκρεμιστεί τεράστιοι βράχοι μέσα σε αυτούς τους χώρους, ίσως να υπάρχουν αντικείμενα χωμένα κάτω από αυτούς τους βράχους. Σωστά. Κάτω Αν δεν δε γίνει έρευνα και με μηχανήματα από τις υπηρεσίες επίσημα, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ε. τι μπορεί να υπάρχει. Κατάλαβα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το φλισκούνι δεν έκανε πολύ δουλειά. Εντάξει, γιατί ενημέρωσα του ακροατές μα ότι με συμβαίνει... Ναι, δε, ναι, ναι, ναι, λοιπόν, δεν το έκα... δεν δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι μου συμβαίνει. Λοιπόν, ε, να σε ρωτήσω τώρα. Ε, εσύ μπήκες σε αυτά τα ιερά τα ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που σου υποδηλώνουν ότι πρόκειται για ιερό. Αφού δηλαδή δεν μπορείς να βρεις κάποιο εύρημα που να δείχνει όπως είχαμε βρει, ας πούμε, στο σπήλαιο της Ηλυθίας... που είχαν βρεθεί ευρήματα, εγώ, που αφορούσε στη γένα στο τοκετό, άρα... Ε, ε, και υπήρχαν και κάποια ε, κείμενα που παρέπεμπαν... και που έλεγαν ότι εδώ πρόκειται για ένα ιερό σπήλαιο. Εκεί, λοιπόν, βρήκαμε κάποια ευρήματα που μας οδήγησαν ε, σε αυτό το συμπέρασμα... στο γεγονό δηλαδή, ότι λατρεύονταν η θεά Ηλυθία. Εδώ, πώς μπορούμε να ξέρουμε... Φαντάζομαι οι ειδικοί ίσω μπορέσουν να καταλάβουν κάνοντα τι ανασκαφέ. Αλλά εσύ, πώ υποστηρίζει ότι αυτοί οι τα, τα, τα, χώροι ήταν ιερή χώροι, Έχουν όλα τα σημάδια. Έχουμε, ξαναλέω, έχουμε, έχουμε κόνχε παντού. Έχουμε σημεία τα οποία τα βρίσκουμε μόνο σε ιερά. Και θα πάμε να μιλήσουμε για το καθένα από αυτά ξεχωριστά. Δηλαδή, όταν βλέπει ε, ένα υπόγειο σκαλισμένο το οποίο έχει. Τρίβυλο μέσα στο εσωτερικό του και υπάρχει και εσωτερικό χώρο μέσα σε αυτό. Είναι, φανταστείτε ότι βλέπετε μια εκκλησία και βλέπετε ε, από το σημείο που δεν μπορούν να εισέλθουν οι γυναίκε, πούμε, μέσα. Και το βλέπει αυτό μέσα στο σπίτι. Δεν είναι δυνατόν ένα βοσκό να το έχει φτιάξει αυτό, ε, δηλαδή αυτό θα το στείλει σε μια περιουσία ή δέκα φορέ την περιουσία του για να φτιάξει κάτι τέτοιο για να το κάνει τι. Ε, έχουμε λοιπόν όλα τα στοιχεία που μας παραπέμπουν σε τέτοιε λατρίες Είναι de facto ότι είναι ιερά Αυτό δεν είναι, δεν είναι υποαμφισβήτηση Είναι ιερά σίγουρα Αλλά αυτό που, είναι, που θέλει αρκετά ψάξιμο Από πολλούς διαφορετικού ειδικού Και δει από θεολόγους και όχι αρχαιολόγους Γιατί οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ιδέα από θεολογία Και αυτό είναι που η αρχαιολογία στην Ελλάδα ε, Χρειαζόμαστε λοιπόν και θεολόγου ειδικού για να αποφανθούν το τι είναι ακριβώ αυτή η χώρη. Χρειαζόμαστε ενδελεχή αρχαιολογική έρευνα, να μπει σκαπάνε δηλαδή αρκετά βαθιά σε αυτά τα σημεία. Και πολιτική βούληση για να γίνει. Η οποία δεν υπάρχει προ το παρόν. Εντάξει. Εγώ αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το εξή, ότι έκανα μια εργασία η οποία μόλι κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, μπορείτε να την βρήκε και στο κανάλι του Ναυσίνα μου. Ε, η εργασία αυτή αφορά στις, στους θεούς Λέγεται ε, Ολύμπη και Άγνωστη Θεή στις πινακίδες των γραμμικών γραφών Είναι μια ταινία που μόλις ανέβηκε στο κανάλι μας στο YouTube Η οποία πάει πάρα πολύ καλά ε, Και έχω πολύ καλά σχόλια γι' αυτή Λοιπόν, έκανα μια έρευνα και μάζεψα όλα τα ονόματα των α, θεοτήτων αυτών Που βρήκαμε στις πινακίδες γραμμικής γραφή Και είναι πινακίδες γραμμικής α και γραμμικής β ως επιτοπλήστον τα ονόματα αυτά είναι της γραμμικής β. Και εκεί βρίσκουμε ονόματα θεοτήτων. Δεν θα αναφερθώ πολύ σε αυτή την έρευνα, γιατί μπορεί, μπορούν οι ακροατές μας και οι τηλεθεατές μας να τη δουν αυτή την uh, ταινία στο κανάλι. Ωραία. Θα πω όμω μερικά πραγματάκια. Θα πω το εξή: Βρήκαμε μια θεότητα που ονομάζεται Πότνια του Λαβυρίδου. Βρήκαμε επίσης η οποία σημαίνει η θεά, η οποία υπάρχει στο λαβύρινθο, να πούμε ότι η λέξη πότνια σημαίνει η κυρία, η τιμημένη, η σεβαστή. Έτσι, πάλι έχουμε εδώ μια μεγάλη μητέρα. Ε, βρήκαμε σε άλλη πινακίδα γραμμικής β' γραφής, βρήκαμε πότνια του ερεύου mm -hmm. που πάλι παραπέμπει σε υπόγειους χώρους. Και επίσης, ξεκάθαρο πάλι σε πινακίδα ε, γραμμικής βήτα, βρήκαμε από την πνοσό παρακαλώ αφιέρωμα λαδιού σε μία πότρια του υπογείου. Μάλιστα. Άρα είναι, είναι στερεωμένο το ότι υπήρχαν λατρίες σε υπόγειους χώρους. Σωστά. Κατά τη Μινωϊκή εποχή. Και πάμε τώρα να δούμε στην Κρήτη, να δούμε κάποια πράγματα... Για το αν έχουμε βρει τέτοιου χώρου ή όχι. Ξέρετε ότι ακόμα και στη Φεστό να πάω σήμερα είναι όλα κλεισμένο των θυρών. Εδώ ήθελα να πάω. Πόσε φορέ ήθελα να πάω στο ιερό της Λιτούς που υπάρχει ένα ιερό τη Λιτούς με στη Φεστό το οποίο είναι ένα χώρο στον οποίο τον αναφέρουν ακόμα και οι Ρωμαίοι συγγραφεί, mm -hmm. για να καταλάβετε το, το πόσο μεγάλη ήταν η αξία του, ότι πέρασε και μετά από 2.000 χρόνια στα γραπτά κείμενα των Ρωμαίων για να καταλαβαίνουμε γιατί πράγμα μιλάμε, για το τι θησαυρούς έχουμε στα χέρια μας. Έτσι. Ε, και ήταν αδύνατο να περάσεις, να πας έστω κοντά σε αυτόν τον χώρο. Ε, ο, οποίος, λεπτό, ο οποίος χώρος αυτός είναι... Είναι μες τη φεστό. Είναι, είναι, oh. είναι ένα ιερό μες Δηλαδή, αν ρωτήσει έναν αρχαιολόγο πού υπάρχει το ιερό της Λιτούς, γεωγικά λοιπόν, θα πρέπει να στο πει. Αν δεν στο πει, μπορεί να δεις το χάρτη που δίνουν... Στο είδο τη χρονική στιγμή, πώ μπορούμε να το βρούμε το Α, αυτό. Δεν είναι το. εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Απλά δεν μπορεί να το πλησιάσει. Ναι. ναι. Δεν μπορεί να πλησιάσει γενικά σε αυτού του χώρου γιατί ε, λες και υπάρχει εκεί ένα παγορευτικό το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορώ να το καταλάβω, αλλά πρέπει να κάνω και λίγο το ξέρει. Να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου να το πω, να κάνω λίγο το χαζό. Ε, οι χώροι αυτοί έχουν πάρα πολύ ενέργεια. Και δημιουργούνται διάφορα φαινόμενα εκεί, όπως δημιουργείται το ίδιο φαινόμενο, τα ίδια φαινόμενα, παλαιοπαρομύου τύπου φαινόμενα, στον καστά. Για να γυρίσουμε λίγο στον καστά, να πούμε δύο πράγματα. Ξαφνικά αδειάζουν οι μπαταρίες από τα κινητά, ξαφνικά χάνουν κάποιοι όλες τις επαφές τους από τα κινητά του ξαφνικά τα applications μέσα στα κινητά κάνουν ό,τι θέλουν. Ε, σβήνουν μπαταρίε από τα αυτοκίνητα που παρκάρουν εκεί δίπλα και μάλιστα τώρα όταν έχουν σκάψει και το χώρο εκεί δίπλα στον Καστά για να μην πηγαίνει καν' αυτοκίνητο. Mm -hmm. Δηλαδή σε τέτοιο σημείο έχουμε φτάσει ε, γιατί εψκέφτηκα το χώρο πριν από 15 μέρες περίπου mm, Τόσο κοντά. Και, και μπορώ να σας τα πω αυτά mm -hmm. που είναι μια παράδεκτη κατάσταση δηλαδή έχει γίνει και η κατάχρηση του περιβόλου για να μην φαίνεται όταν πλησιάζει κάνει στο φυλάκιο εκεί που είναι ο φύλακας πούμε, να μην φαίνεται καν ο περίβολος και θυμίζει κάτι σε μνημείο εκεί, τι να, τι να πω, απαράδεκ, απαράδεκτα πράγματα τα οποία γίνονται στο ελληνικό κράτος. Μα και η Περιστέρη νομίζω βγήκε τώρα πριν τρεις τεσσερι μέρες, δυο-τρεις μέρες στο live νομίζω και έδωσε μια συνέντευξη όπου είναι πολύ-πολύ εξοργισμένη γιατί δεν δίνονται τα, τα, τα χρήματα τα οποία έχουν εγκριθεί προκειμένου να συνεχίσει η ανασκαφή. Και ότι η ανασκαφή έμεινε στο γεγονός ότι πρέπει όλο αυτό το μνημείο να στηθεί, δηλαδή να, να μπουν τα υποστηλώματα, εν πάση περιπτώσει, για να μην καταρρεύσει. Εκεί έχουμε μείνει, λέει. Και ό,τι βρήκαμε ήταν αυτά που βρήκαμε και που βγήκαν στη δημοσιοτήτα ε, για να μπούμε να υποστηλώσουμε καταρχήν το μνημείο προκειμένου να, να προχωρήσουμε. Τώρα βέβαια υπήρχε ένας θυμός σε όλη τη συνέντευξη, δεν την διάβασα ιδιαίτερα προσεκτικά, ομολόγω να πω, ε, αλλά είναι πολύ πρόσφατη. Δηλαδή, αν την αναζητήσει, αν τη εσύ. Αλλά τα λέει έξω από τα δόντια στο γεγονό ότι την, στην ουσία, α πούμε, βιώνει και αυτή αυτό που βίωσε σουρβατζή παλιά. Τα χρόνια εκείνα που είχε ξεκινήσει και η, διαφο... η διαφορά είναι η εξή. Εγώ θα τιμούσα την κυρία Περιστέρη αν αυτά τα έλεγε από την αρχή τη ανασκάπη και δεν ακολουθούσε όλε τι εντολές που τις δώσαμε τότε για να πει όλε αυτέ τι εντό εισαγωγικών. Αν που είπε για το μνημείο. Ε, δεν την τιμά ότι βγήκε στο παραπέντε Πριν γίνει η τελική κατάγωση του μνυμείου Να μιλήσει Και δεν την τιμά επίσης που δεν άλλαξε την ανασκαφή της Να την κάνει απόσωστική σε κανονική ανασκαφή Έτσι Γιατί θα μπορούσε να το είχε κάνει και δεν το έκανε ποτέ mm. Γιατί ακολουθούσε να και η κυρία Περιστέρη Όπως και όλοι οι υπόλοιποι Εγώ πιστεύω Έτσι. ότι πολύ. Δύσκολα κάποιο θα, θα λειτουργούσε αυτόνομα και έτσι όπω θα έπρεπε να λειτουργήσει αρχαιολόγο σε ένα τέτοιο μνημείο. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι υπεριστέρη, έτυχε να είναι υπεριστέρη. Θα μπορούσε να είναι η οποιαδήποτε ή οποιοσδήποτε κύριο Περιστέρη ή κυρία Περιστέρη και να ακολουθούσε δυστυχώ εντολέ άνωθεν. Η Πολύ... κυρία Περιστέρη 30 φορέ αρνήθηκε την τρισδιάστατη σεισμική τομογραφία που έγινε από το Πανεπιστήμιο Πατρών για τον Καστάν. Αυτή το αρνήθηκε ή τη βάλανε. Αυτή το αρνήθηκε? Αυτή το, το αρνήθηκε. Ναι, αλλά μπορεί να τη βάλανα να το αρνηθεί. Αυτό θέλω να σου... Δεν ξέρω ποιος την έβαλε και τι έκανε. Πάντως η κυρία Περιστεύει, το αρνήθηκε. Αρνήθηκε να παραλάβει το κούριε με την τελική γνωμοδότηση της ομάδας Πολιμενάκου από Η οποία καταδεικνύει ότι υπάρχει και άλλος ναός. Ασύλλητος και αυτός. Εκεί. Γιατί οι � στο μνημείο, χωρίς να αφαιρέσουν πράγματα από μέσα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη σωρία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς με τα δικά μας στην Κρήτη τώρα. Ωραία. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ στην Κρήτη μας. Ε... Υπάρχουν ιερά σύμβολα τα οποία βρίσκουμε εδώ στα χθόνια ιερά της Κρήτης, τα οποία Έχει. παραπέμπουν σε Πανελλήνια αν θέλεις λατρεία. Ε, αυτή είναι μια παρατήρηση που έχω κάνει πάνω στην εργασία αυτή Θα σας πω το εξής πριν να σας διηγηθώ μια ιστορία Εδώ σε αυτό Γιατί αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη Την οποία θα την καταθέσω τις επόμενες μέρες στο, Στην αρχαιολογική υπηρεσία στο Ιράκλειο της Κρήτης ε, Θα σας πω το εξής ότι Όταν επισκεφτήκαμε στα αστερούσια όρη Ένα συγκεκριμένο εκκλησάκι Το οποίο μου είπαν οι φίλοι που με πήγαν εκεί, ότι εκεί μάλλον γινόταν κάποια λατρεία στην αρχαιότητα, χωρίς να γνωρίζουν και οι ίδιοι τι, γινο, τι, τι γινόταν. Mm -hmm. Μπαίνοντας λοιπόν σε αυτό το εκκλησάκι, παρατήρησα ότι είχε ε, κάποια σημάδια συγκεκριμένα, τα οποία δένουν όλα τα χθόνια ιερά μεταξύ τους. Αυτό που παρατήρησα βασικά ήταν ε, ε, ότι στην οροφή του, το, ε, ο, στο εσωτερικό αυτό του, στον εσωτερικό χώρο αυτό υπήρχε μια τρύπα όπου λογικά αυτή ήταν η ίσοδος που μπαίνανε μέσα οι μίστες, με μια σκάλα mm -hmm. ε, και κατέβαιναν κάτω. Αυτή η τρύπα είχε κλειστεί. Είχε κλειστεί με τσιμέτω και τούβια και διάφορα τέτοια υλικά. Λογικό γιατί είχε γίνει η εκκλησία για να μην μπαίνουν τα νερά της βροχή μέσα και καταστρέφεται ο χώρος και τα αντικείμενα που έχουν μέσα αυτή την εποχή ε, Από την περίεργεια μου όμω, ανέπηκα επάνω και σκέφτηκα το εξής ένας τέτοιος χώρος ήταν μια πολύ απλή σκέψη αυτή που έκανα ένας τέτοιος χώρος ο οποίος ήταν μυητικός στην αρχαιότητα δεν πήγαινε ο άνθρωπος να μυηθεί βρίσκοντας μια τρύπα στο έδαφος να φωθεί μέσα Όλο αυτό το πράγμα γινόταν η για να γίνει ήταν μια εορτή η οποία ήταν η γνωστή ορτή όπου περνούσαν οι μίστες διάφορα στάδια. Ένα από αυτά τα στάδια ήταν να φτάσουν στον χώρο αυτό, να υπάρχει τρόπος να φιλοξενηθούν, να μείνουν οι άνθρωποι εκεί, ε, να υπάρχουν μαγειρία, να υπάρχουν ξενοδοχεία, να τους υποδεχτούν, να υπάρχει τελείως πάντα μια υποδομή όπου θα μπορούσαν οι μίστες να διανυκτερέσουν και να μείνουν εκεί στο χώρο για να μπορούσαν να περάσουν τις ιεροπραξίες αυτές που ήταν λογικό να συμβαίνει Και ανέβηκα επάνω Σκαρφάλωσα στο βράχο Και ανέβηκα πάνω στην κορφή του βράχου Βρήκα το σημείο το οποίο ε, ήταν κλεισμένο εκεί Και προσπάθησα να βρω γύρω του Αν υπήρχαν έστω υποτυπώδη σημάδια ε, Παλαιάς χατήγησης τα, στοιχ... τα στοιχεία που βρήκα ήταν μηδαμινά Δηλαδή ήταν αμελιτέα Δηλαδή δεν, δεν ήταν καν αξιαλόγου ναι. ε, Πήγα από την άλλη μελία για να κατέβω τον βράχο να φύγω. Ξαφνικά, εκεί που πήγα να κατέβω, εμφανίστηκε μια έργα. Μια κατσίκα. Πάνω στην κορφή του συμπλέγματος αυτών των βράχων. Και άρχισε να βελάζει. Και μου έκανε ντρομερή εντύπωση. Ε, και περάσανε διάφορες σκέψεις από το μυαλό. Λοιπόν, όταν πλαισίαζα την κατσίκα, σταματούσε να βελάζει. Όταν απομακρυνόμουν, έκανε σαν τρελή Κάτι θέλει να μου πείτε ζωντανό τώρα. Η θέλει, η είδε στα μάτια μου, ή είδε το... σε μένα, α πούμε, το βοσκό που πήγαινε να την ταΐσει, κάτι τέτοιο να συνέβαινε. Μην σας απολύω. Εγώ φτάνω σε ένα σημείο. Ε, είναι, γκρεμός, είναι σχεδόν γκρεμό εκεί, στα τέσσερα, και ξαφνικά μπροστά μου βλέπω μία πύλη σκαλισμένη στο βράχο και δεξιά και αριστερά τη βρήκα κάποια μονογράμματα τα οποία αυτά είναι σύμβολα, τα οποία τα βρίσκουμε σε νομίσματα και μάλιστα ιερά νομίσματα τη Αμφίπολης και εδώ βλέπουμε τη σύνδεση, πώς είναι δυνατόν να βρίσκουμε ιερά σύμβολα των Τιμενιδών στην Κρήτη. Και αυτό αν δεν είχα κάνει μια εκπομπή που λέγεται «Εγιές έδεσα το λίπνο των Τιμενιδών» και μου είχε δείξει ο κύριος Αστέριος Τζιτζιφος στα νομίσματα τα Ιερά Σύμβολα των Τιμενίδων, δεν θα τα αναγνώριζαν. Θα νόμιζα ότι απλά ήταν κάποια... κάποιοι είχαν εσκαλίσει κάποια πραγματάκια με ελληνική γραφή πάνω στα βράχια. Δεν θα πήγαινε καν το μυαλό μου για τα Ιερά Σύμβολα αυτά, τα οποία τώρα τα έχω, έχω μαζέψει περίπου καμιά τελειά νομίσματα τέτοια, που έχουν αυτά τα σύμβολα, και θα πάω να τα καταθέσω ένα φάκελο στο είναι στο Κάστο Ηρακλείου και αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι στο σημείο αυτό κινόταν οι ιεροπραξίες έχουμε μυνητικούς χώρους όταν βλέπουμε τέτοια σύμβολα, τέτοια σημάδια ε, επίσης να σας πω ότι όταν τα φωτογράφησα, τα φωτογράφησα, τα κινηματογράφησα όλα αυτά τα έχω δηλαδή σε πολύ καλή ανάλυση έκανα να φύγω και ξαναβγαίνει η κατσίκα και με φωνάζει πίσω αυτή η κατσίκα. Και λέω, μπλέξαμε τώρα με την ναι. κατσίκα αυτή. Λέω, τώρα τι γίνεται. Την πάρω μαζί μου. Και έκανα, όχι, πήγα λίγο πιο πέρα, πήγα στον κρεμό, δηλαδή πήγα σε ένα σημείο. Λέω, α το εξαντλήσω λίγο το ζήτημα εδώ πέρα, να δω τι γίνεται. Και ξαφνικά βλέπω ένα βράχο μπροστά μου, ο οποίο πίσω το βράχο υπήρχε ένα σπήλιο ναι. ε, Και ο βράχο, α πούμε, με έναν τρόπο έπαιζε με τα μάτια και έκρυβε την είσοδο. Μπήκα στην είσοδο εκεί μπαίνοντα μέσα από αυτά τα βράχια Βρέθηκα σε μια πλατεία Στην κυριολεξία το λέω αυτό Ήταν μια πλατεία Στο οποίο ήταν σκαλισμένο, σκαλισμένο στο βράχο Τρεις θάλαμοι μεγάλοι Μάλιστα ο ένας ήταν τουλάχιστον 15 τουλάχιστον 15 ε, Βέβαια ήταν όλος συλλημένο Δεν, υπάρχει, δεν υπήρχαν βρήματα, ούτε επιφανειακά Βέβαια υπάρχει μια, ένα είδος κατάχωσης γιατί έχουν πέσει πάρα πολλά χώματα, έχουν κρεμιστεί τα βράχια και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στο σημείο εκεί που είναι. Ε, ανέβασα επάνω τους ανθρώπους που είχαν έρθει μαζί μου ε, για να το δουν. Είμασταν όλοι ενθουσιασμένοι εκείνη την ημέρα και μετά άρχισε ένα ψάξιμο ε, για τα ιερά σύμβολα αυτά. Μέχρι που καταλήξαμε, μέχρι πριν λίγες μέρες ας πούμε, στο τι ακριβώ βλέπαμε. Ε, δεν μας κάνει εντύπωση η σύνδεση της Μακεδονικής Δυναστίας των uh, Τιμενιδών, ε, με την Κρήτη. Γιατί μιλάμε για αυτοκρατορία. Ε, μην ξεχνάμε ότι η ίδια η Ολυμπιάδα, η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αυτό που έκανε ήταν ότι άλλαξε τη μορφή της λατρείας mm -hmm. στα καβίρια μυστήρια, πρόσθεσε στοιχεία και φανέρωσε στους ανθρώπους μία νέα μορφή λατρείας. Η νέα μορφή λατρείας αυτή ενώ πριν τα καβίρια μυστήρια πριν την εποχή τη Ολυμπιαδό ήταν μόνο για τι χθώνιε θεότητε, αυτό που έκανε η Ολυμπιάς Ένωση τις Χθώνη με τι Ολύμπιες θεότητες, με τι θεότητε του ουρανού, να το πω πιο σωστά, σε μία λατρεία. Και αυτό είχε ω αποτέλεσμα να εγκαταλειφθούν στον ελληνικό κόσμο εκείνη την εποχή κάποια ιερά, κάποιοι ναοί, οι οποίοι ήταν αποκλειστικά για του με ή του δε θεού. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή δεν ήταν καταστροφή των χριστιανών αυτό. Σε αυτέ τι περιπτώσει, ήταν απλά η κατάληψη των χώρων αυτών και περάσαμε σε ένα άλλο στάδιο τη καμπύρα λατρείας εκεί. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Λοιπόν, να πούμε και να ενημερώσουμε του ακροατέ μα ότι βρίσκονται στον Αλμπέντο 14. Ότι μιλάμε με τον κύριο Ανδριανό Μπεζούγλοφ, είναι ερευνητή. Γιατί ρωτάει ο κόσμο μπαίνει τώρα και ρωτάει ποιο είστε, τι κάνετε, με τι ασχολείστε, ποια είναι η ομάδα σα. Οπότε, ε, ενημερώνουμε ότι μιλάμε. Ε, για γι αυτά τα υπέροχα θέματα με τον Ανδριανό Μπεζούγλωφ ο οποίος είναι ερευνητής, είναι συγγραφέας είναι τηλεοπτικός παραγωγός θα έλεγα ε, είναι ένας άνθρωπος που έχει την ομάδα ναυσίνο και με την ομάδα αυτή ε, γυρίζει όλη την Ελλάδα και ψάχνει, βρίσκει, αναλύει ε, και δένει μετά εντός εισαγωγικών όλη του αυτή την έρευνα κάνοντας την εκπομπές στο κανάλι του Ναυσίνος Για να ξέρουμε λοιπόν και να ξέρετε yeah. ε, με, τι, yeah. με, με, με ποιον άνθρωπο είμαστε εδώ παρέα Απόψε το βράδυ στον Αλμπέντο Πες μου ε, Ο Ναυσίνος, να πούμε για τον κόσμο Ότι είναι ανοιχτός για όλους Ο Ναυσίνος, ακόμα και οι ομάδες μας είναι ανοιχτές Δεν έχουμε και οι ομάδες εμείς Είναι ανοιχτές, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα Ο Ναυσίνος είναι εδώ για να... Ε, αν μπορέσει να διαφυλάξει ο Ναυσύνος πράγματα από τον ελληνικό πολιτισμό, να μπορέσουμε να προωθήσουμε και να βοηθήσουμε την αρχαιολογική υπηρεσία, να προωθήσουμε έρευνα ε, σε όλη την Ελλάδα ε, και είναι ανοιχτός ο Ναυσύνος για όλους τους Έλληνε. Αν να, να είναι και αυτοί ανοιχτοί επέναντί μας, έτσι. Σωστά. Και μερουλάνε... Γιατί εμεί πάμε με ένα, δηλαδή βαδίζουμε με ένα σκοπό και να πω το εξή ότι η ομάδα του Ναυσύνομου στην Κρήτη mm -hmm. Έχει μέσο όρο ηλικία, βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω ε, και τους βασικούς συντελεστές έχει μέσω όρο ηλικία στα 25 χρόνια. Ε, και είναι πολλά τα άτομα που είναι μέσα στην ομάδα αυτή και είναι όλοι ε, Έλληνες οι οποίοι αγαπάνε τον το τόπο τους. Έτσι, πέρα από πολιτικές αποχρώσεις, δεν έχουμε πολιτικές αποχρώσεις εμείς στον αυσενό, τίποτα. Εμείς δέχομαστε τους πάντες, δέχομαστε όλε τις θρησκείες. Δεν έχουμε μίσος για κανέναν. Το τονίζω αυτό γιατί βλέπω πολλές αναφορές και στο διαδίκτυο και σε διάφορους ανθρώπους να γράφουν στα προφίλ τους στο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θλίβομαι ειλικρινά να καταφέρονται για ανθρώπους ας πούμε οι οποίοι είναι, ε, δεν είναι ανθέλετε με την πατρόα θρησκεία είναι με άλλα δόγματα κλπ. Καταφέρονται πολύ αρνητικά και υπάρχουν βριστικά σχόλια κλπ. Εγώ προσωπικά μου όταν τα βλέπω αυτά, γιατί ε, κακά τα ψέματα μας έχουν γεννήσει σε αυτή τη χώρα, μας έχουν μεγαλώσει με έναν τρόπο. Ε, δεν θα πάρουμε ένα μαγικό ραβδί να τα εξαπανίσουμε όλα. Ε, Ξέρετε, πολύ μπορεί να μην συμφωνούν μαζί μου, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Ε, εγώ έχω μάθει να σέβομαι τους πάντες σε οποιαδήποτε θρησκεία και να ανήκουν, είτε είναι χριστιανοί, είτε είναι δωδεκαθαϊστές είτε είναι με την πατρόα θρησκεία γιατί έχει διαφορά αυτό είτε είναι μουσουλμάνοι είτε είναι Ινδουιστές είτε είναι από οποιαδήποτε θρησκεία έχω μάθει απόλυτα. να σέβομαι Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνοι βέβαια η αλήθεια είναι ότι με τους μουσουλμάνους έχω, έχω ένα μικρό θέμα αλλά ε, από εκεί και πέρα όλε πραγματικά τις θρησκείες, τις θρησκείες τις, ε, σέβομαι το ίδιο ε, ανεξάρτητα με το πώς εμπλέκονται μεταξύ τους. Γιατί, ε, ναι, υπάρχουν θέματα, ας πούμε, με το χριστιανισμό και την αρχαία ελληνική θρησκεία και μιλάω έτσι γενικά γιατί ε, γνωρίζουμε και γνωρίζετε, αγαπητοί ακροατές, ποιες είναι οι διαφορές του Δωδεκάθεου με την Πατρόα. Ε, τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι πρέπει, η αλήθεια, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμό. Ούτω ή άλλω και οι αρχαίοι Έλληνε, και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα στη δήλωση, σέβονταν και αγαπούσαν του πάντε και, και, και όλα τα λατρευτικά, αν θέλει, συστήματα. Εντάξει. Σωστά. Και αυτό αποδεικνύεται στη δήλωση περίτρανα. Λοιπόν. Ε... Καταρχά ω Έλληνε δεν μπορούμε να έχουμε μίσο. Αν έχει μίσο, δεν ανοίξει αυτό το λαό. Να το πούμε αυτό. Είσαι από αλλού. Το μίσο, το οφθαλμό αντί οφθαλμού δεν το ποτέ Έλληνα. Έτσι. Όταν τα ασπάζεστε εκεί αυτά τα πράγματα και μου το παίζετε οι ναράδες, να το πω έτσι, και βγαίνετε να κατακρεωργήσετε τους πάντες, ανήκετε εκεί σε αυτούς που τα είπαν αυτά, το Φθαλμό, σαν δύο ο και γι' αυτό έμεινε ο κόσμος στραβός σήμερα. Ε, είναι, έκανα έτσι. και μια αναφορά νωρίτερα και είπα ότι με αφορμή το τι συνέβη στο Sky σήμερα, χτες το βράδυ, τέλο πάντων, το πρωί, τα ξημερώματα, ότι... Η δύναμή μας είναι το τηλεκοντρόλ και η ψήφο. Από εκεί λοιπόν μπορούμε, αυτά έχουμε τα όπλα και από εκεί μπορούμε να πολεμήσουμε. Με αυτά τα όπλα μπορούμε να πολεμήσουμε σαφώς και με την εκπαίδευση, σαφώς και με το διάβασμα, σαφώς και με τη γνώση, σαφώς και με την ενημέρωση, δεν το συζητάμε, αλλά από εκεί και πέρα το να παίρνουμε τώρα και να βάζουμε βόμβε και να... Ε, βριζόμαστε και να μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοια, εντάξει, μόνο... Δεν δε, δε πάει μπροστά η κατάσταση, έτσι. Δεν πάει, κατ' Δεν πάει μπροστά. Τέλος πάντων, μικρή διακοπή ήταν αυτή, έτσι λίγο ξεφύγαμε από το θέμα μας. Mm -hmm. ε... <coughs> λοιπόν, συγγνώμη και πάλι. Φεύγουμε λοιπόν από εκεί και πάμε στα Μάταλα. Mm -hmm. Τα Μάταλα είναι μια περιοχή που ο κόσμος τη γνωρίζει από τις παλιές ελληνικές ταινίες με τη δέντα Βλεχοπούλου που παίχτηκαν εκεί. Λοιπόν, πέρα από αυτό, Αναφέρω. τα μάταλα, Αναφέρω. κατά κάποιους ίσω σχετίζονται με τα αρχαία Μέταλλα, ε, αλλά το θέμα είναι το εξής. Οπότε, αν πάμε σήμερα στα μάταλα, ειδικά όσοι ε, έχουν έτσι μία οπτική στο να διακρίνουν αρχαίους χώρου και να μπορούν να καταλάβουν ε, κάποια πράγματα από αρχές λατρίες, θα δουν ότι εκεί που στην περιοχή μάλλον που είναι σήμερα όλα τα μαγαζιά, τα εστιατόρια, τα κλαμπ, στα μάταλα, είναι όλα σκαλισμένα, υπάρχουν ε, αποθήκες μέσα οι οποίοι είναι αρχαίοι χώροι αρχαία λατρείας και έχουμε ε, κόνχες ε, και ισοχές όπου μπαίνανε ιερά αντικείμενα στην αρχαιότητα. Ο χώρος αυτός έχει αφεθεί στην τύχη του από την αρχαιολογική υπηρεσία και την, της υπηρεσίε γενικότερα. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιοι βάλανε το χέρι του, γιατί δεν γνωρίζω την ιστορία έτσι όπω εξελίχθηκε εκεί, για να καταδικάσουν τα Μάταλα να είναι χωρί τη δική του ιστορία. Όσοι επισκέπτονται τα Μάταλα σήμερα πιστεύουν ότι ο αρχαιολογικό χώρο είναι ένα νεκροταφείο που βλέπουμε στο βουνό απέναντι ε, τρύπε και ισοχές εκεί που κάποτε ήταν οι Χήποι, ε, ένα ρωμαϊκό νεκροταφείο όπω το έχουν πει, και αυτό είναι όλο. Δεν είναι όμω αυτό. Στα Μάταλα, και μάλιστα καταδείξαμε και στο. Εμείς το χώρο μας στο Ναυσίνο Καταδείξαμε ότι μετά από σεισμό Γκρεμίστηκε ένας τεράστιος βράχος Και εκεί που είναι σήμερα η Παναγία η Ματαλιανή ναι. Υπήρχαν δύο τούνελ Μέσα στην εκκλησία ε, Και σε αυτό μάλιστα υπάρχουν και μαρτυρίες των κατοίκων Των παλαιοτέρων ιδίως Οι οποίοι είχαν μπει μέσα σε αυτά τα τούνελ Το ένα τούνελ πήγαινε από εκεί που βρίσκεται η, η Παναγία των Ματάλων σήμερα που είναι ένα μικρό εγκλησάκι πέτρινο, ε, σε ένα βράχο μέσα. Ναι. Πήγαινε από εκεί το ένα τούνελ και έβγαινε εκεί που είναι σήμερα τα κλάμ. Δηλαδή πήγαινε περίπου 250 μέτρα κάτω από τη γη ένα τούνελ και έβγαινε στην άλλη μεριά της παραλίας των Ματάλων. Επίσης υπήρχε άλλο ένα τούνελ, το οποίο έφευγε από εκεί και πήγαινε πάνω στο βράχο με ανωδική πορεία, που σήμερα έχει ένα σκαφί κομμάτι της αρχαίας πόλης των Ματάλων. Εκεί. Οπότε βλέπουμε ότι το χθόνιο ιερό αυτό, σύν μια τεράστια σκάλα που βρίσκουμε πάνω από το ιερό, σκαλισμένη πάνω στο βράχο, μας αποδεικνύει την είσοδο του ιερού, έχει μείνει αυτούσια, την οποία μπορεί να τη δει κανείς σήμερα, όποιο επισκεφτεί την περιοχή πάρα πολύ εύκολα. Να πω για τους uh, τηλεθεατές και ακροατές μας, ότι τα τούνελα αυτά έχουν κλειστεί, έχουν σφραγιστεί. Ναι. Για, για ευνόητους λόγους, γιατί, για να μην χτυπήσει κάποιος, για να μην γίνει κάποιο ατύχημα. Μη σε έχουμε, δηλαδή, έχουμε ανασκαφές που έχουν γίνει στα Μάταλα ή όχι, το μόνο που ξέρουμε Ψ. είναι αυτό που βλέπουμε εκεί, φτάνοντα στην δεξιά. παραλία, α πούμε, δεξιά. Ανασκαφές έχουν γίνει σε διάφορα σημεία στα Μάταλα, ε, όχι όμως στο συγκεκριμένο σημείο για το οποίο αναφέρουμε. Δηλαδή... Το κομμάτι που είναι το τουριστικό κομμάτι των Ματάρων, που είναι όλα τα μαγαζιά και τα κλαμπ και τα μπαρ στη σειρά, το οποίο είναι πάνω στον αρχαιολογικό χώρο, δεν έχει γίνει ούτε μία μέρινα δεν υπάρχει μέρινα την αρχαιολογική υπηρεσία. Εκεί είναι σαν να δόθηκε εντολή ξέρεις, από αυτού που έχουν γνωστούς θέσεις και πόσα συγκεκριμένα, για να μπορέσουν να κάνουν επιχειρήσει εκεί. Οπότε επεκράτησε το να γίνουν οι επιχειρήσει από το να γίνει μια ανασκαφή ή να είναι εψιέψινος ως αρχαιολογικό χώρο. Μάλιστα. Και όλα αυτά τα αναφέρεις στο βιβλίο σου, Ανδριανέ. Ναι. Όλες αυτές τώρα τις πληροφορίες που μας λες, γιατί κάνουμε ένα μικρό ταξίδι, ας πούμε, στην Κρήτη και πάμε από τα στερούσια στα μάταλα, από τα μάταλα θα πάμε αλλού. Κοίταξε, στο βιβλίο αναφέρω, επειδή το, το βιβλίο δεν είναι καταγραφή ε, δεν είναι πραγματεία να καταγράψω αυτού του χώρου, να του παρουσιάσω σε ένα δοκίμιο. Ναι, σαφώ. Αλλιώ δεν το λε εδώ, εννοείται. Άλλη συζήτηση κάνουμε εδώ, αλλιώ θα τα αναφέρει μέσα στο βιβλίο. Όχι, είσαι. το βιβλίο αυτό είναι μια περιπέτεια φαντασία. Είναι ένα μυθιστόρημα. Όπου οι βασικοί του ήρωε περνάνε σε διάφορου χώρου, ε, που τι περισσότερε φορέ αυτή η χώρα είναι αληθινή και κάποιε άλλε φορέ είναι φανταστική. Οι mm -hmm. χώροι αυτή. Ε, περνάνε, δεν πλατιάζει η πληροφορία γιατί ε, το, θέμα του βιβλίου, το, το θέμα του βιβλίου είναι τελείως διαφορετικό Δηλαδή δεν είναι να παρουσιαστεί και να εξαντλήσω τις πληροφορίες που έχω για ένα τόπο απλά περνάνε οι πρωταγωνιστές από αυτά τα σημεία, οπότε δεν τα αναφέρω ε, Επίσης να πω ότι η έρευνα αυτή για τα χθόνια ιερά προέκυψε αφού είχε ολοκληρωθεί η γραφή του βιβλίου Οπότε δεν αναφέρω τίποτα από λεφτά ε, ίσως μπορούμε στα επόμενα, επόμενα κάποια επόμενα, σημεία ε, αλίμονο, αλίμονο Δεν μου λες τώρα ε, ε, Φεύγουμε από τα μάταλα και πάμε στα μάλια Εκεί τώρα έχουμε άλλα συγκλονιστικά έτσι, Συγκλονιστικές αν θέλεις συνδέσεις Ναι ε, Κοίταξε Στα μάλια έχουμε το... Για όσους έχουν επισκεφτεί τα Μάλλια Έχουμε τον αρχαιολογικό χώρο που έχουμε το παλάτι των Μαλλίων Ένα πολύ γνωστό παλάτι Υπάρχει μια αστοχία εκεί Που μας έχουν πει ε... Πάνω στην κεντρική αυλή του Ανακτόρου Υπάρχουν οκτώ στρογγυλοί χώροι ναι. Προσέξτε τους αριθμούς που παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο Οι οποίοι είναι οκτώ μικροί χώροι ε, αν α, βάλουμε έναν άνθρωπο μέσα α, Το πολύ πολύ να, βάλουμε, να μπορέσουμε να βάλουμε δύο άνθρωπους μέσα Αυτοί έχουν χαρακτηριστεί τα οι ταποθήκες Βάζανε λέει οι αρχαίοι τα, το σιτάρι εκεί mm -hmm. Εγώ το θεωρώ εντελώς άστοχο αυτό Γιατί τα μαγειρία είναι από την πίσω μεριά Όλοι χώροι, όλα τα αποθηκευτικά συγκροτήματα Που εξυπηρετούσαν τις ανάγκε του παλατιού Δεν έχουν καμία σχέση με την αυλή Είναι ακριβώς από πίσω είναι σε άλλα σημεία του ανακτόρου ε, Εκεί ακριβώ μπροστά Φανταστείτε τώρα να έχεις τη μεγάλη μηνοϊκή αυλή Το παλάτι Και δεξιά να πηγαίνει πιο θέλει να μαγειρέψει κάτι Να παίρνει αλεύρι και σιτάρια από εκεί Δεν γίνεται αυτό Εκεί έχουμε κάποιους χώρους Οι οποίοι γίνονταν κάποιες ιεροπραξίες Και στους χώρους αυτούς βλέπουμε Κοινά σημεία με μια παράδοση που τη βρίσκουμε σε μια άλλη Ήπειρο Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον Τι Βρίσκουμε την παράδοση αυτή Σε και φιλές Στην Αμερικάνικη Ήπειρο Στην Αμερική ναι. Και μάλιστα αυτοί οι χώροι Στους Ινδιάνους Ονομάζονται Κίβας Ξέρετε τα Κίβας Είναι μια λέξη Είναι από τη γλώσσα των Χόπη Οι οποίοι οι έχουμε όλη τη γλώσσα, το έχουμε μάλιστα και το λεξικό τους, δηλαδή έχουμε όλο το πακέτο για τους Ινδιάνους αυτούς. Ε διασώζουν αυτή την πληροφορία γιατί αυτοί κατοίκησαν σε μια περιοχή όπου κατοικούσαν πριν από αυτούς οι Ανασάζοι. Εδώ έχουμε, είναι πολύ συγκληρονιστική αυτή η πληροφορία γιατί η Ανασάζει ως φιλή εξαφανίζεται. Δηλαδή είναι σαν μια μέρα, μαζέψανε τα πράγματά τους και εξαφανίστηκαν, δεν άφησαν πίσω τίποτα. Το μόνο που άφησαν ήταν τα κτίρια τους, στη Μέσα Βέρντε, συγκεκριμένα. Ναι. Αφή, αφήσανε τα κτίρια τους αυτούσια, τα οποία θυμίζουν τα μινοϊκά ανάκτορα. Μας άφησαν την κεραμική τους, η οποία είναι, έχει μεάνδρους, σβάστηγες, λεσβιακά κιμάτια, αγγείλωτους σταυρού, σταυρού. Όλα τα ελληνικά σύμβολα Μας τα αφήνουν οι ανασάζοι εκεί Μάλιστα Τα οποία είναι κοινά Ακόμα και το κρινάκι της μηνοικής Κρήτης Ο κρίνος Που είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της, Του κριτικού μας πολιτισμού Υπάρχει ως ε, Ζωγραφική σε αυτά τα, αγγεία, τα οποία βέβαια είναι πολύ μεταγενέστερα από την Κρήτη ε, Μην πάνε κανενός Ότι λέω ότι κατάγω από αυτούς. Μάλλον λογικά αυτό που πρέπει να συνέβαινε ήταν ότι οι Κρήτες είχαν ταξιδέψει στην Αμερικανική Ήπειρο Μάλιστο. και είχαν μεταδώσει, αν θέλετε, τον πολιτισμό τους και κουβάλησαν μαζί τους πολιτισμικά στοιχεία τα οποία τα βρίσκουμε και σε, σε, στους Ινδιάνους σήμερα. Και έχουμε κάνει ε, πολύ μεγάλη έρευνα και μάλιστα ο δόκτωρ Δωρικός και ο δόκτωρ έχουν εκδώσει αρκετά βιβλία τα οποία δεν κυκλοφορούν δυστυχώ. Πια, ε, για τους συνδυάνους αυτούς, έχω καταφέρει και έχω κάνει ε, δύο εκπομπέ που λέγονται στο Βασίλειο του Κρόνου Α και Β μέρος, οπότε εκεί μπορείτε να βρείτε όλα τα στοιχεία αυτά για τα βιβλία αυτά. Μάλιστα, υπάρχει κάποιος Έλληνας ε, επιστήμονας αυτή τη στιγμή που ασχολείται με αυτό, με, την, με το σύνδεσμο, αν θέλεις, ας πούμε, των μηνοϊκών στοιχείων ε, σε άλλες υπήρους, με λατρευτικά συστήματα... Ε, άλλων υπήρων, άλλων λαών Έχουν ασχοληθεί διάφοροι ερευνητές mm -hmm. πάνω σε αυτό αλλά όχι mm -hmm. δεν υπάρχει εξειδίκευση αν θέλεις πάνω ε, στον τομέα Επισταμένος δεν έχει γίνει ε, Ναι Μάλιστα. Και, ε, ε, Επίσης να, να πούμε για να ε, το για να πούμε εδώ να ολοκληρώσουμε αυτό που έλεγε η σύνδεση για τα μάλλια ε, βρίσκουμε στις τις ίδιες, τα ίδια δωμάτια να υπάρχουν στον πολιτισμό των Ανασάζη ναι. οι οποίοι κάνουν συγκεκριμένες ιεροπραξίες μέσα σε αυτά και επειδή οι Ινδιάνοι Χόποι αυτή τη στιγμή ζουν και από τους οποίους έχουμε πάρει αρκετά πράγματα και έχουμε κατανοήσει το τι συνέβαινε και το τι συμβαίνει στη, κατά τη διάρκεια των ιεροπραξιών αυτών μπορούμε να πάμε σε ένα μοντέλο που μας πάει πολύ κοντά στο τι κάνανε και οι δικοί μας αρχαίοι γιατί λίγο πολλοί έχουν πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Oh, αυτό, αυτό το σημείο για τα μυητικά φρέα αυτά το αναφέρω στο βιβλίο, γιατί είναι κάτι που ξεκινάει από εκεί και μάλιστα στο βιβλίο μου αναφέρω πάρα πολλές ιεροπραξίες, δηλαδή έχει πάρα πολλές μυητικέ θελετές το βιβλίο. Προσπάθησα να δώσω έτσι ε, μία... Απόχρωση των ιεροπραξιών, έτσι όπως την είχα εγώ στο μυαλό μου, αλλά με πάρα πολύ σεβασμό, θέλω να πιστεύω. Μάλιστα. Ε, παρόλα αυτά, δεν, υπα... δεν έχει κάποιος έτσι ερευνητής πάει να μελετήσει πιο έτσι βαθιά, αν θέλεις, ε, τα, τη, τα λατρευτικά των χόπη. Ε? Όχι, αλλά έχουν πάει στην Κρήτη και στη Μεσαβέρντε, στο νέο Μεξικό, έχουν πάει επιστήμονες, οι οποίοι έχουν καταλήξει στα συμπεράσματα που σας λέω. Mm -hmm. Ότι υπάρχει μια κοινή σύνδεση. Ας πούμε, ένας από αυτούς ήταν ο Πολιντ Βέβερο, έχουν πάει πάρα πολύ ακαδημαϊκοί, ακόμα και από το Harvard αν θέλετε, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολύ δυνατές έρευνες ε, για τα αμυνοϊκά παλάτια τουλάχιστον, για τα αμυνοϊκά ανάκτορα. Mm -hmm. ε, έχουμε βρει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία συνδέονται με την ιερή γιομετρία. δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα η, η πρώτη έρευνα που έγινε ε, για την ε, ιερή γιομετρία στα, που αφορούσε στα αμυνοϊκά ιερά ε, μάλλον στα αμυνοϊκά ανάκτορα, απέδειξε ε, ότι είναι προσανατολισμένα προς, προς συγκεκριμένε κορυφές που δείχνουν ιερά στήθη ε, και αυτό έχει να κάνει με τη λατρεία της μητέρας πάλι με τη λατρεία της Μητρός, τα Ιερά Στήθη Πάντα, τα οποία έχουν, ε, ε, τα βουνά έχουν τέτοια σχήματα και μάλιστα αποδείχτηκε από την έρευνα που έγινε από το πανεπιστήμιο του Χάρβαρ, παρακαλώ, ότι τα, οι αυλές των ανακτόρων στη Μινοϊκή Κρήτη είναι φτιαγμένες περίπου 100 με 200 χρόνια πριν τα ανακτορα. Οπότε η ιεροπραξία αυτού αυτούς χώρου ανοιχτά, γίνονται 200 χρόνια πριν το κτίσμα των ανακτώρων. Αν πούμε ότι το κτίσμα των ανακτώρων έγινε γύρω στο 2200, περίπου αυτά ε, ε, ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται από το 2400 περίπου, μάλιστα. να το πούμε έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Ε, το καταπληκτικό είναι ότι στα μάλια διαπιστώνουμε ότι συμβαίνει μία ιεροπραξία που αφορά στην κουνταλίνη για όσους έχουν ασχοληθεί με ανατολική φιλοσοφία να το πω έτσι που είναι αντιδάνεια όλα αυτά Μάλιστα. που μας έρχονται ω αντιδάνεια από το εξωτερικό ε, και είναι μόδε, γίνονται μόδε, έρχονται και παρέρχονται έτσι Υδαι. με την New Age εποχή κλπ. κλπ. Βρίσκουμε ορολογίες ε, οι οποίες δεν υπάρχουν οι ελληνικές λέξεις οι ή ε, τουλάχιστον δεν τις γνωρίζουμε τις ελληνικές λέξεις αντίστοιχε και ψάχνουμε να τις αντικαταστήσουμε. Η κουταλή είναι, να πούμε για τους uh, τηλεθεατές και ακροατές μας ότι είναι η ενέργεια που υπάρχει στον κάθε άνθρωπο και είναι συμποδητική του στήλη ε, και η συμβολική της στην αρχαία ελληνική κατάσταση είναι ο πύρινος όφης. Ο Ο οποίος ε, σε έναν διαλογισμό Βλέπουμε αυτή την ενέργεια να περνάει μέσα από τη σπονδυλική στήλη και το φανταζόμαστε αυτό ως ένα πύρινο δράκοντα να μεγαλώνει και να βγάζει πύρινες φλόγε. Στα μάλια λοιπόν πώς βλέπουμε αυτό το στοιχείο ας πούμε να, να, να υπάρχει. Δεν αποδεικνύεται, είναι μια άποψη. Α. Βλέπουμε όμως τις ίδιες ε, βλέπουμε κοινά χαρακτηριστικά ναι με τις ε, ιερέες τελευταίες που κάνουν οι Ινδιάνοι χόποι τώρα πλέον εκεί, οι οποίοι έχουν την ίδια ακριβώς, τον ίδιο ακριβώς στόχο οι... θα μπορούσαμε να, να υποθέσουμε και να εικάσουμε πάρα πολλά πράγματα εγώ προσωπικά δεν το κάνω ε, μπορώ να σας πω για τελετές με φίδια που γίνονται εκεί δηλαδή εγώ αυτό που βλέπω από την πύρα που έχω είναι ότι ε, βλέπω ότι σε αυτούς τους χώρου. Έβαζαν, τοποθετούσαν ανθρώπους ε, μέσα σε, μια, σε δωμάτια τα οποία ήταν γεμάτα φύγια. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στην Κρήτη τα φύγια δεν είναι δηλητηριώδη. Ναι. Οπότε δεν κινδύνευε κάποιος να πεθάνει από αυτή την ιεροπραξία. Απλά έπρεπε να καταπολεμήσει τον φόβο του. Ήταν ένα στάδιο να καταπολεμήσει τον φόβο του μέσα από την επαφή του με τα ΕΡΠΕΤΑ. Που σε άλλε παραδόσει, πάλι οι ελληνικέ παραδόσει είναι ιερά τα φίδια, είναι, ο όφη είναι η σοφία. Έτσι είναι η ε, ιερά τα φίδια. Mm -hmm. Έχουμε του πίθονε που τον σκοτώνει ο Απόλαιο τον πείθωνα και πάλι λέγοντα. Έχουμε πάρα πολλέ τέτοιε. Στα Καβύρια δεν υπήρχε το στοιχείο του φίδιου, υπήρχε έτσι, ναι έλεγα. Βεβαίω, βεβαίω υπήρχε το, φί... το φίδι στα Καβύρια πιστήρια και μάλιστα το φί... τα, φίδια, τα ιερά φίδια των Καβυρίων τα ταζαν οι ιέριε με το χέρι. Να, και σηκωνόταν, υπάρχουν και παραστάσεις από την Κρήτη κιόλας, Όπου έχουμε τις ιέριες να έχουν δίπλα ακριβώ το και να σηκώνονται τα φίδια στον αέρα Ο, Δεν μετάγανε, σηκώνουν το σώμα τους στον αέρα ναι. Και οι ιέριες τους έδιναν κομμάτια κρέας στο στόμα Και έχουμε πάρα πολλά τέτοια νομίσματα στην uh, Κρήτη Μάλιστα, μάλιστα ε, αυτή η τόποι τώρα, ε, για να το γενικεύσουμε λίγο, αφού κάναμε όλη αυτή την τουρνέ ε, στο κριτικό έδαφος, ε, πώς επιλέγονταν, πώς χτίζονταν, πώς επιλεγόταν το μέρος στο οποίο θα χτιστεί ένας τέτοιος τόπος και θα αρχίσει η λατρεία εκεί να συμβαίνει. Κοίταξε, συνήθως αυτό το επέλεγαν ειδικοί άνθρωποι αναεποχή, ε, η ιερότητα του χώρου προσδιοριζόταν σύμφωνα με βάση πάντα την, ε, α, τη γνώση που παραδόθηκε από τους προκατακαιρισμίους Έλληνε στις επόμενες γενιές. Ναι. Ε, υπάρχει μία τεράστια επιστήμη η οποία αποδεικνύουμε σταδιακά και σταθερά ότι ήταν πολύ σπουδαία εκείνες οι εποχές, είναι η επιστήμη της αστρονομίας ή αστρολογίας αν θέλετε αλλά με την αρχαία έννοια του όλου ε, η οποία κατήφθηνε σχεδόν τα πάντα έχουμε ε, ηλιακέ παραδόσεις ηλιακή λατρεία όπου έχουμε φαινόμενα όπως αυτούς τους χώρους σε συγκεκριμένες ε, χρονικές περιόδους σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές μπαίνει μέσα το ηλιακό φως κατά την ησημερία ή τα ε, όπως αυτό πούμε, συμβαίνει στον Καστά Όπου έχουμε 21 με 23 Δεκεμβρίου Μπαίνουν οι ηλιακές ακτίνες Ανάμεσα στις δύο κόρες Εκεί που ήταν το ψηφιδωτό Και φωτίζουν το άγαλμα της Περσεφόνης Που κρατάει το στον Ζαγραία ε, Έχουμε τέτοια φαινόμενα Και μάλιστα τον ένα χώρο Αυτό που σου έλεγα στα αστερούς όρη τον ψάχνουμε και αρχαία αστρονομικά τώρα. Mm. Έχει αναλάβει ε, ένα πανεπιστήμιο στην Ιταλία με ε, ε, ιδικούς αστρονόμους αρχαιοστρονόμους και μάλιστα είναι ο Αθανάση Σουφουλής ε, υπεύθυνο γι' αυτό. Είναι άνθρωπος που κατέδειξε και το ότι στον Καστά υπάρχει αυτό το φαινόμενο και το απέριξε μάλλον. Ε, και έχω επικοινωνήσει μαζί του ε, και το ψάχνουμε για να βρούμε μια σύνδεση με ηλιακή λατρεία γιατί ε, ναι μιλάμε για χθόνιες λατρείες αλλά οι χθόνιες λατρείες συνοδεύονται και από ηλιακέ ηλιακές λατρείες δηλαδή έχουμε στο, στο κάτω μέρος έχουμε τη χθόνια λατρεία και στο πάνω μέρος έχουμε την ηλιακή λατρεία οπότε περιμένουμε να βρούμε αν υπάρχουν φαινόμενα στις περιοχές αυτές και τι ακριβώ μας ε, επιφυλάσσει η έρευνα καταλαβαίνει mm -hmm. καταλαβαίνεις αντί εμείς απλά ε, ανοίξαμε μια πόρτα, καλέσαμε τους πάντες και καλούμε τους πάντες να μπουν, να πάρουν αυτή την έρευνα και να την πάνε πολύ βαθύτερα. Γιατί εμεί δεν είμαστε δικοί, οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή η πληροφορία που μπορώ να δώσω είναι μέχρι σε κάποιο σημείο, γιατί προσωπικά δεν είμαι ιδικός σε τέτοια θέματα, ούτε αρχαίο ούτε ε, στο θεολογικό κομμάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό ναι. και θα πρέπει να χτιστεί σιγά-σιγά. Mm -hmm. Μάλιστα. Ε, όσον αφορά στην υψηλή τεχνολογία, γιατί πάντα αναφέρεται, κυρίω για σπήλαια ή για ιερούς χώρους, μιλάμε πάντα και για υψηλή τεχνολογία ή για κρυστάλλους που φέρουν μνήμη ε, έχουμε κάποια, έτσι, κάποιες πληροφορίες ή κάποιες ενδείξεις για το τι μπορεί να συνέβαινε σε τέτοια χθόνια ιερά ε, Στα συγκεκριμένα χθόνια ιερά που ψάξαμε τώρα στην Κρήτη δεν έχουμε καμία, κανένα τέτοιο στοιχείο ε, Μπορώ να σας πω όμως από φιλολογικές πηγές κάποια πράγματα γι' αυτά Έχουν υποθεί πάρα πολλά ειδικά για τους κρυστάλλους Εκεί είναι ένα θέμα το οποίο μεταλλάνεζε 10 ολόκληρα χρόνια, έκανα μια έρευνα ε, η οποία έχει δημοσιευτεί και στο περιοδικό ηχόρ ε, και κομμάτι της θα δημοσιευτεί και σε ένα από τα μεθεπόμενα βιβλία μου ε, που θα έχει να κάνει με το μηνοϊκό πολιτισμό και τους κρυστάλλους mm -hmm. ε, Έχουμε πληροφορίε για κρυστάλλους και έχουμε ευρήματα κρυστάλλων και μάλιστα έχουμε στην Κρήτη πάνω από 8.000 πακούς ε, οι οποίοι όμως δεν μας αποδεικνύουν χρήσεις εκθόνια ιερά ή τουλάχιστον στα σημεία που βρέθηκαν δεν γνωρίζουμε αν αυτά είναι εκθόνια ιερά. Γιατί όπως σας είπα η αρχαιολογία έχει, ε, μπορώ να σας πω, ή μαύρα μεσάνυχτα ή πλήρη μεσάνοικτα από την ιερότητα των χώρων. Mm. Να το πω έτσι. Δεν είναι. Οπότε δεν δε μπορεί να τα συνδέσει. Επίσης να πω το εξή: ε, Μετά από αυτή την έρευνα που κάναμε... Στον Αυσίνο για του κρυστάλλους υπάρχει και σχετική ομιλία μου στο YouTube ε, στο κανάλι μας ναι. ο δόκτωρ Ξενοφών μουσάς ε, και χάρηκα πάρα πολύ με αυτό που έγινε πήρε άδεια από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιρακλείου mm. να ψάξει μερικά πράγματα, να ψάξει τους κρυστάλλους ε, του δώσανε κάποια δείγματα κρυστάλλων τα οποία ήταν υποτυπώδη δείγματα, δεν του δώσανε τις σκληρές ε, και τα ευρήματα που υπάρχουν σε κασόνια φυλαγμένα στο Υπουργείο στο, στα υπόγεια μάλλον του μουσείου, Μάλιστα. να το πω έτσι ο κύριος Μουσά κατάφερε να βάλει στη σειρά κάποιους από αυτούς τους κρυστάλλους και μπορούσε να δει σε απόσταση 50 μέτρων τα αυτοκίνητα έξω να τα φέρνει, να τα κάνει ζουμ, να είναι μπροστά στα μάτια του ε, και ήταν έκλειπτος με αυτό και πιστεύω ότι αυτό ήταν μια αρχή για να γίνει μια πιο εμπερισταθωμένη έρευνα τώρα <σίλωνο> Α ελπίσουμε ότι θα ευοδοθούν οι συνθήκε Καλώς... και θα δοθούν οι άδειε. Βέβαια, εδώ οι ακροατέ μα λένε ότι οι κρίσταλη δεν ήταν μόνο η φακή. Ε, κοίταξε, είναι πολλά πράγματα η κρίσταλη. Φακή όμω είναι η τεχνολογία που, βρίσκ, που βρίσκουμε εμεί στον ελληνικό κόσμο. Στον ελληνικό κόσμο έχουμε καμιά δεκαετία χιλιάδε κρυστάλλινου φακού. Όπου είναι η τεχνολογία που βρίσκουμε απόρει από τους κρυστάλλους ω λίθους αν θέλει. Ε, υπάρχουν επίσης άλλες μορφές οι οποίες είναι στρογγυλίες σφαίρες Αυτό που λένε οι κρυστάλλινες σφαίρες ναι. Που χρησιμοποιούνται για μαντική ναι. Υπάρχουν οι βέτηλοι που είναι και αυτές αν θέλει λιασμένοι κρύσταλλοι mm -hmm. Οι οποίοι έχουν πέσει από το διάστημα Και εκεί, εκεί ετοιμάζω και μία ε, έρευνα πάνω σε αυτό αλλά η έρευνα αυτή τώρα είναι ανεξάρτητη, έτσι. Δεν, μπο ναι. δεν μπορεί να μπει. Δηλαδή, δεν μπορώ να σα πω τα αποτελέσματα τη έρευνα αυτή ακόμα. Θέλω αρκετό χρόνο Εντάξει. ακόμα για να. Εντάξει. Υπήρχαν, ε, ε, υπήρχαν κρίσταλοι, πιστεύει, που, που είχαν σχέση με την ίαση και που μπορεί ας πούμε, να χρησιμοποιούνταν σε ε, ιερά τα λειτουργικά. Έχουμε κάποιε ενδείξει ή κάποιε δεν... πληροφορίε από αρχαία κείμενα. Ενδείξει έχουμε. Αποδείξει δεν έχουμε γι' αυτό. Ε, η γνώση έχει χαθεί σε ό,τι αφορά σε αυτό το κομμάτι. Πάντως, με τη λογική μπορούμε να καταλάβουμε ότι εφόσον βρίσκουμε τους κρυστάλλους αυτούς ε, σε συγκεκριμένους χώρους, ε, λογικά χρησιμοποιούνται για Εδώ παίρνουμε ένα, ένα απλό παράδειγμα να πούμε, ότι σε μία μπαταρία παίρνεις ένα κρύσταλλο quartz, ένα πολύ δηλαδή, απλό κομματάκι κρυστάλλου και πολλοπλασιά στην ενέργεια της μπαταρίας επι πόσο μάλλον την ενέργεια που υπάρχει στο φυσικό περιβάλλον. Έχουν γίνει πειράματα με κρυστάλλους, έχουν γίνει πειράματα σε σπίτια, σε, σε διάφορους τόπους, τέλος πάντων, και έχουν αποδείξει ότι οι κρύσταλλοι όντως έχουν, ε, μπορούν να πολλαπλασιάσουν την ενέργεια και αυτή η ενέργεια ανάλογα με το τι είναι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θεραπευτικούς σκοπούς. Ναι. Μάλιστα. Και μάλιστα υπάρχει, ε, υπάρχουν και μηχανήματα σήμερα από πολύ σοβαρούς ερευνητές και επιστήμονες και γιατρούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι που χρησιμοποιούν τους κρυστάλλους όπως είναι, αν δεν κάνω λάθος, η μέθοδος χαβέλα κάπου στην... νομίζω ε, το εργαστήριο αυτό βρίσκεται κάπου στην Εύβοια ναι. ε, όπως επίσης υπάρχει στην Ελβετία αντίστοιχο εργαστήριο που έχει φτιάξει ένα ε, μηχάνημα με κρυστάλλου με ενέργεια τέτοια οι οποίοι βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο και μάλιστα συνεργάζονται με πανεπιστημιακούς από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Δηλαδή, όποιο το ψάξει το ζήτημα αυτό, θα βρει πάρα πολλά τέτοια στοιχεία mm -hmm. για την εξέλιξη τη τεχνολογία αυτή και την εφαρμογή τη. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Να μπορέσουν να την εφαρμόσει ο σημερινό άνθρωπο για τι ανάγκε του. Και να προκύψουν θεραπείες. Η Αμφιτρίτη και... μα ρώτησε, να εδώ γιατί μου κάνουν παρατήρηση. Η Αμφιτρίτη λοιπόν που είναι στο chat με ρώτησε για το για την ίαση που μπορεί να επιτευχθεί μέσω κρυστάλλων και πρέπει να το αναφέρω για να μην φανεί ότι είναι δική μου η ερώτηση και δεν είναι σωστό αυτό. Ήμουν, οι ακροατές μας είναι ιδιαίτερα ψαγμένοι, ιδιαίτερα ενημερωμένοι και μάλιστα ένας με ρωτά να βρω και ποιος είναι για να μην έχουμε να παρεξηγήσεις. Ο Νίκος, ο Νίκος 6, πότε χρονολογεί τους ανασάζει ο Ανδριανός. Μπορούμε να μιλήσουμε για χρονολογία. Δεν σου χρονολογώ εγώ. Οι ανασάζοι λογικά είναι... φτάνουν μέχρι το 12ο αιώνα περίπου. Μέχρι το 12ο αιώνα σίγουρα έχουμε τη... στη μέσα πέρδη τους ανασάζει. Τώρα από πότε ξεκινούν, ε... ξεκινούν γύρω στο 1000προ. Ε... <συγνώ>, μάλιστα. Ωραία, ε, για να κλείνουμε και σιγά-σιγά, να μιλήσουμε για τις ενέργειες και τα φαινόμενα σε αυτούς τους χώρους. Ε, εδώ υπάρχει ένα, άλλο ένα τεράστιο κομμάτι για το τι μπορεί ήδη με μια φωτογραφία που δημοσίευσες ε, στο προφίλ μου κάτι φαίνεται για όσους θέλουν να το ψάξουν και να το δουν μπορούν να πάνε στο ναι. προφίλ μου και να ζουμάρουν τη φωτογραφία να δουν. Πες μα όμω εσύ... Ε, και... τι, τι, τι, μπορεί, τι μπορεί να έχουν, τι ενέργειε μπορεί να υπάρχουν σε αυτού του χώρου και τι φαινόμενα μπορούν να παρουσιάζονται. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, mm. ε, υπάρχουν ενέργεια τα οποία υπάρχουν ενέργειε οι οποίε λέγονται πίε σε οπίζει ο να το πούμε ελληνικά. Υπάρχουν ε, πολλών, μορφών, διαφορετικών ειδών αν θέλετε ενέργειε. Ε, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι υπάρχει Είναι θέμα προ έρευνα Εγώ όμω μπορώ να δώσω μια συμβουλή Γιατί είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές μας και οι τηλεθεατές μας ε, Έχουν ως μεράκι να τραβάνε φωτογραφίες τέτοιες Πώς μπορείς να κάνεις καλύτερη κινηματογράφηση τέτοιων φαινομένων. Πολύ ωραία Γιατί Πολύ ωραία. επειδή έχουν χρησιμοποιήσει διάφορες μηχανές Να σας πω ότι υπάρχει και μια πανάκριβη μηχανή τη Panasonic η οποία είναι στα 1600 ευρώ με 2000 ευρώ τα η πίτρα βάζει τις φωτογραφίες σε αυτούς τους χώρους και τα βγάζει όλα, όλες τις οντόντες και εγώ ε, ε, ε, ε, δεν μπορώ να διαθέσω αυτό το ποσό για να την πάρω αυτή τη μηχανή αλλά μπορείτε με μια απλή λαμπίτσα LED με μια πολύ μικρή απλή λαμπίτσα LED, με οποιαδήποτε κάμερα αν έχετε, της βάζετε τη λαμπίτσα επάνω αυτή η, το φως LED έχει την ιδιότητα να φωτίζει αυτές τις ενέργειες, ενώ άλλ, άλλου τύπου άλλου τύπου λάμπες δεν, δεν το κάνουν δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό και έτσι μπορούν να, να γίνει μια αντανάκλαση ε, του φωτός και να φανούν οι οντότητες αυτές από το εσωτερικό τους τώρα να πάμε στη φωτογραφία αυτή μάλιστα. η φωτογραφία αυτή δείχνει τον τρίτο μυητικό χώρο στο, σε ένα σημείο στη Μεσαρά ναι. που μπήκα μέσα σε αυτό το, το δωμάτιο μάλιστα αυτό ξαφνικά φανερώθηκε μπροστά μου αυτό το πράγμα, το οποίο ήταν σαν δύο σκουλίκια να υπάρχουν στον αέρα. Κρατούσα τη λαμπίτσα αυτή την οποία την έχω πάνω στην κάμερά μου, είναι μια πολύ μικρή λάμπα την οποία την έχω μόνιμα πάνω στην κάμερα και έτσι μπορέσα να τα καταγράψω. Με γυμνό μάτι είναι σπάνιες οι φορές που θα τα δεις τόσο εμφανή όλα αυτά, αλλά τα βλέπεις. Ε, Μερικέ φορέ. Αλλά να πούμε τώρα για του χώρου. Τώρα, τι ήταν ανοιχτά με ένα και αυτά δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, έχω βγάλει μια εκπομπή που λέγεται ε, Αόρατο κόσμο και μου έχουν στείλει Έλληνε από όλη την Ελλάδα υλικό το οποίο είναι να τραβά τα μαλλιά σου. Δηλαδή, λες δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Να βλέπεις α πούμε οντότητε να βγαίνουν πίσω από τοίχους και να του βλέπεις στην κάμερα. Και να... Εγώ τα έδωσα αυτά τα βίντεο. Τα περάσα βέβαια δύο αναλύσει πριν τα βγάλω. Γιατί όλο το υλικό που βγάζω στον ναυσίνο πάντα υπάρχει μια επιστημονική τεκμηρίωση για την αυθεντικότητά του. Δεν βγάζω ποτέ υλικό το οποίο είναι ε, ντεμί, να μην γνωρίζω. Εξεργασμένο, ναι. Εξεργασμένο, α ναι. πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Ε, από ειδικά εφέ γνωρίζω, γιατί χρησιμοποιώ ειδικά εφέ για να κάνω τα βίντεο κλπ του ναυσίνων κλπ. Το γνωρίζει ο κόσμο. Φαίνεται όμω. Είναι επιραγμένο και το τι είναι φυσικό. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, στην ε, εκπομπή αυτή που κάναμε, το υλικό είναι αυθεντικό. Mm -hmm, mm -hmm. Ε, και έχουμε καταγράψει Σημαία και τέρατα, τα μπορώ να πω με τέτοιο υλικό. Τώρα, να γυρίσουμε λίγο σε αυτού του χώρου. Έκανε εντύπωση το επτάμενο σκουλίκι, θέλω να σου πω. Έκανε εντύπωση. Ε, εγώ τα λέω έτσι, γιατί μοιάζουμε σκουλίκια σκουλίκι. Οπότε, λέω ένα επτάμενο σκουλίκι. Mm -hmm. Το οποίο βγάζει πόδια και ιδέε στον αέρα. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό εσύ το είδες μέσω τη κάμερά σου ή και με το γυμνό μάτι το αντιλήφθηκε. Την πρώτη φορά το είδα μέσα από την κάμερα. Μετά όταν μπήκα στον εσωτερικό μυητικό χώρο το έβλεπα και με γυμνά μάτια. Τα έβλεπα γιατί δεν ήταν, είναι, ήταν πάρα πολλά εκεί. Αλλά να γυρίσουμε λίγο να εξηγήσουμε κάποια πράγματα για το, γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό και τι μπορεί να, να υφίσταται. Οι αρχαίοι και ειδικά στα καβίρια μυστήρια τα οποία ήταν στην αρχή τους χθόνια μυστήρια. Ναι. Χρησιμοποιούσαν ε, μια ειδική τεχνολογία ε, η οποία είχε να κάνει με το φαινόμενο του ακιδισμού. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο υφίσταται στα όρη τα οποία έχουν μέταλλα. Και ποια βουνά, ποια όρη μας ας πούμε δεν έχουν μέταλλα. Okay. Όταν σκάει ένας κεραγνός, να το πούμε με απλά λόγια για να γίνει κατανοητό, όταν σκάει ένα κεραγνός στο βουνό αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα μέταλα απορροφούν το ενεργειακό του πεδίο, το ενεργειακό φάσμα όλο και το κατεβάζουν στη γη. Οι αρχαίοι λοιπόν είχαν φτάσει σε μία υπεροχή στο να καταλαβαίνουν και να αναγνωρίζουν πού βρίσκονται αυτά τα μέταλλα μέσα, μέσα στα βουνά. Θα πούμε και μια απόδειξη παρακάτω ε, γι' αυτό. Ε, και έφτιαχναν ειδικούς χώρους όπου συγκέντρωναν αυτή την ενέργεια. Θα γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας και οι ακροατές μας ότι ένας από, ένας από τους θεούς που λατρεύονταν στα καβίρια μυστήρια ήταν ο Διόνυσος ο Σαββάζιος. Ο Διόνυσος ο Σαββάζιος λοιπόν ήταν αυτός που σύονταν. Ο Διόνυσος που σύονταν. Και δεν σύονταν μόνο ο Διόνυσος, σύονταν και ο μυστής Αλλά όχι μόνο ο μυστής αλλά ακόμα και ο χώρος στον οποίο βρίσκονταν ο μίστης. Στην κρητική διάλεκτο σήμερα, όταν κάποιος χορεύει και τραντάζεται, mm. του λένε «σαβάζεις» γιατί έχει κρατήσει τα δωρικά στοιχεία της mm. διαλέκτου η κρητική διάλεκτος. Έχει κρατήσει όλα τα δωρικά χαρακτηριστικά και αυτή τη λέξη, ας πούμε, την α, βρίσκουμε στην Κρήτη. Mm. Λοιπόν, η χώρα αυτή ήταν χώρη συγκεντρωση τέτοιων ενεργει ενεργειών. Θέλετε για ιάσης, θέλετε... Να τα δούμε ω μορφογενετικά παιδεία, γιατί είναι ένα, ένα τεράστιο κεφάλαιο τώρα αυτό να το ανοίξουμε για τα μορφογενετικά παιδεία. Όπου χρειαζόμαστε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να υπάρχουν, για να δημιουργηθούν τα μορφογενετικά παιδεία. Mm -hmm. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η μονολογία, γι' αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η όπου μέσω του ελληνικού λόγου ξεκλειδώνει τα εθερικά παιδεία και ανοίγει πύλε. Ηταν ένα σημείο που είχαμε σταματήσει την, προ... την προηγούμενη φορά την εκπομπή εκεί. Ναι. Βρίσκουμε ότι υπάρχουν αυτά τα μορφογεννητικά παιδεία σε όλου του λαού, σε όλε τι παραδόσει. Από ινδιά από Ινδού, από μέχρι από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Mm -hmm. Όπου οι Αυστραλοί, οι Αυστραλοί, τα λένε, ε, τα βρίσκουν αυτά τα μορφογεννητικά παιδεία στα μονοπάτια του μεγάλου φιδιού. Που περπατάνε αυτά τα μονοπάτια για ιαση. Και έχουν γίνει έρευνε σε διάφορους λαούς ε, εκεί. Ίσως να κάνουμε και μια παρουσίαση για αυτό το τομέα όταν θα βγάλω το επόμενο βιβλίο μου που θα έχει να κάνει με τα μυστήρια της ΓΕΑΣ. Mm -hmm. Ίσως να κάνουμε και μια εκπομπή να αντι τότε. Ναι. Να μιλήσουμε, να πούμε αρκετά πράγματα γι' αυτά. Ναι, ναι, γιατί τώρα δεν μας... Δε, θα ξεκινήσουμε και ναι, θέλουμε θα... άλλο τόσο χρόνο. Να σε ρωτήσω, αυτή η απο, αποθηκευτική κατά κάποιο χω, τρόπο χώρη ε, Τη ενέργεια που μπορούσε να πάρει από κεραυνού, από, από εξωγενεί παράγοντε. Ε, μπορεί να ήταν χώροι οι οποίοι ήταν μέσα στα αλετρευτικά αυτά χθόνια ιερά, ή ήταν ναι. ξεχωριστή χώροι, Όχι. Πρέπει να ήταν μέσα σε αυτά. Μέσα σε αυτά. Δηλαδή αυτά τα ιερά έχουν ένα είδο ενέργεια. Να σα πω τώρα κάτι. Στα στο ιερό αυτό των αστερουσίων που πήγαμε, όλη η ομάδα αισθάνθηκε περίεργα στον χώρο αυτό. Δηλαδή μπήκαμε μέσα, αισθανθήκαμε μια ανατριχύλα, δεν αισθανθήκαμε θετική ενέργεια, αισθανθήκαμε πολύ αρνητική ενέργεια στο συγκεκριμένο χώρο. Ίσως, ίσως να είχε να κάνει και με άλλα, άλλες καταστάσεις αυτό. Mm -hmm. ε, γιατί αυτό ο χώρος συνδέεται και με μια ε, ιστορία που πάει πίσω στους αρακινούς πειρατές γιατί ο χώρο αυτό είχε καταρρεύσει περίπου το 12ο αιώνα ή κάπου εκεί τέλο πάντων, ε, κοινή εποχή πάντα, ε, και έγινε κλεισάκι. Μετά οι Σαρακινοί αυτό που έκαναν ήταν ότι βασάνιζαν κάποιου ανθρώπου εκεί μέσα, κρατούσαν εχμαλώτου εκεί μέσα κάποιου ανθρώπου mm, mm, mm. και του έδαιναν με έναν τρόπο. Έχουν υποθεί πολλά, δεν έχουμε όμω αποδείξει. Δηλαδή και αυτοί που τα γράψαν αυτά ναι. δεν ξέρω που βρήκαν τι πηγέ. Εντιαίο επίπεδο ίσω όλο αυτό. ναι. Το θέμα είναι το εξής Ότι σε αυτό το συγκεκριμένο ιερό Βρίσκουμε κοινά στοιχεία Με το τροφόνιο άνδρο στη Λιβαδιά όπου... όπου έχουμε δέστρες Σε περίπου ύψος 1,80 Οι δέστρες είναι Λέμε ε, σκαλίσματα στους βράχους Για να βάλεις ένα σκηνή Για να δένεις ας πούμε κάτι Να δένεις ένα ζώο να μη φύγει Μάλιστα. Αλλά αυτό δεν το κάνουμε σε ύψος 1,80, το κάνουμε σε ύψος περίπου ένα μέτρο, αν πρόκειται για ζώο, αν πρόκειται για τέτοια πράγματα, δεν το κάνουμε στα ύψη. Ε, το, το κάνουμε χαμηλά για να δέσουμε ζωά ζω, ή οτιδήποτε. Λογικά, λογικό, λογικό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το έκκλησάκι βρίσκουμε ε, πάρα πολλές δέστερες. Συγκεκριμένα εγώ μέτρησα στη μία πλευρά 18 δέστερες. Και πήγε το μυαλό μου αλλιού. Μήπω αυτέ οι δέστερε χρησιμοποιούνταν σε ιεροπραξίε που γινόντουσαν τότε. Αυτό όμω, επειδή δεν το έχω στερεωμένο, προτιμώ να, το... να πάμε παρακάτω. Να μην πω κάτι το οποίο μπορώ να το πάρω πίσω αργότερα. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι κάποια στοιχεία που σε βάζουν σε σκέψει. Ναι. Αλλά α πούμε, η σύγκριση ανάμεσα στο τροφόνιο μαντίο, στο τροφόνιο άνδρο και σε αυτό το αμυντικό χώρο στην Κρήτη ήταν εκπληκτική. Δηλαδή, δεν περίμενα να βρω κάτι παρόμοιο και μην ξεχνάμε ότι. Το τροφόνιο έχει ανοιχτεί στα έγκατα της γης, έτσι, όπου μιλάμε για χθόνια ελατρεία. Έχουμε δηλαδή πολλούς τέτοιου χώρου, το οποίο δεν είναι επισκέψιμο. Ναι. Το τροφόνιο άνδρο δεν είναι επισκέψιμο. Έχουν βάλει από πάνω μια εκκλησία τον Άγιο Τρίφωνα και έχουν, έχουν κλείσει τα πάντα, με τσιμέντα Α. και λοιπά. Εντάξει, αυτά τα εκκλησάκια παντού, ε. παντού είναι από πάνω. <laughs> <laughs> δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό. Λιμών. Όπως και στην Ελευσίνα, αυτό που έχει γίνει mm. στην Ελευσίνα, το οποίο το έχουμε βγάλει και σε άλλη εκπομπή, υπάρχει μια υπόγεια πόλη από κάτω. Όπως επίσης θα αποκαλύψω, σε μια επόμενη έρευνα του Ναυσίνο, η οποία θα γίνει το καλοκαίρι, μια υπόγεια πόλη που υπάρχει αυτούσια στην Κρήτη. Δεν θα πω πού. Υπόλεια, Αυτή τη στιγμή. Υπόγεια πόλη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια υπόγεια πόλη η οποία έχει τούνελ και αεραγωγούς η οποία είναι επισκέψιμη σήμερα. Μάλιστα. Αυτά θα τα βγάλουμε σε προσεχές μέλλον. Τι ωραία. <laughs> μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ε, ωραία. να ε, ε, Ανδρία, ναι. Αλλιώς. Ανδρία, Να μείνουμε εδώ. Να σε ευχαριστήσω Πολύ, πολύ, πολύ, που και απόψε ήσουν κοντά μας και είπαμε τόσο ενδιαφερόντα πράγματα. Εύχομαι καλή συνέχεια στις έρευνες σου. Θα τα πούμε και από κοντά σε λίγες μέρες. Μου υποσχέθηκες ότι θα περάσεις από το σκηνιά. Αλλά και αν, και αν δεν περάσεις, θα εγώ να σε βρω στο καστέλη. Ή κάπου πάνω στα βουνά, ίσως, να βρεθούμε... Σε κάνα μετόχη ποιο ξέρει. ίσως να πάμε και στο τζούτσουρα μαζί για να σου δείξω κάποια πράγματα εκεί. Ναι, θα το χαρώ. Θα, ιδιαίτερα, το δούμε. θα το χαρώ ιδιαίτερα. Από σένα εξαρτάται, εγώ χρόνο έχω, από το δικό σου το πρόγραμμα εξαρτάται και από το τι έχεις συγκεντρώσει να κάνεις μέσα σε λίγε. Πόσες μέρες θα κάτσει. Θα είναι τουλάχιστον τρει ομάδε. Α, θα κάτσει, εντάξει, ναι. εντάξει. Ε, θα βρει ναι. λίγε ώρε να μου αφιερώσει, νομίζω. Θα περάσω οπωσδήποτε να τα πούμε. Ωραία. Λοιπόν, ε, να σε ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη τη καρδιά μου. Ειλικρινά το λέω που είσαι εδώ και στηρίζει και αυτή την εκπομπή και ε, στηρίζει και εμένα προσωπικά. Να είσαι καλά. Σου εύχομαι καλέ γιορτέ. Θα τα πούμε από κοντά σε λίγε μέρε. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλέ γιορτέ και σε σένα και στου ακροατέ μα και στου τηλεθεατέ μα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, μου δίνετε πολύ δύναμη από αυτή την εκπομπή, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκπομπή, στο Νόη 14. να είστε όλοι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, εύχομαι να έχεις ένα καλό καλό βράδυ, ένα υπέροχο βράδυ. Ανοιανός, πηδικτός για τη συνέχεια. Έτσι, για να δέσει λίγο το πράγμα. Μαζί με Πυρίχιο, να σας πω, ένας καταπληκτικός συνδυασμός... Ήταν ο Ανδριανός Μπεζούγλωφ, ο Ναυσίνος, που μιλήσαμε για υπέροχα θέματα και απόψε, όπως και κάθε φορά. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου που ήσασταν εδώ κοντά μας και απόψε και με τις παρατηρήσεις σας στις εύστοχες μέσα από το τσάτ καθοδηγήσατε με το δικό σας τρόπο αυτή τη συζήτηση. Όχι, δεν φεύγουμε ακόμα, μισό λεπτό δεν κλείνουμε, μείνετε εδώ. Θαυμάσια. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε απόψε η συζήτηση κάνατε τα σχόλιά σας, τα έβλεπα στο chat όσο μπορούσα. Μας ταλαιπώρησε απόψε ο Βίχας. Η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρήθηκα αρκετά. Ευτυχώς είχα τη δυνατότητα να κλείνω τα μικρόφωνα όσο μίλαγε ο Ανδριανός για να μπορώ να δείξω με την ησυχία μου. Ε, ζήτω συγγνώμη γι' αυτό, δεν μπορούσα να κάνω κάτι... Έκανα ό,τι μπορούσα, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα παραπάνω, πιστέψτε με ειλικρινά ε, Δεν ξέρω κατά πόσο βρήκατε ενδιαφέροντα τα θέματα απόψε Όμως εγώ και γνώρισα και έμαθα πάρα πολλά Και ευχαριστώ τον Ανδριανό, όπως και κάθε καλεσμένο Που έρχεται είτε σε αυτή την εκπομπή, είτε σε οποιαδήποτε εκπομπή του «Αλμπέντο 14» Καλός ή κακός, καλός για εμάς και για σας, κακός για κάποιους άλλους που ε, ζηλεύουν. Θα έλεγα, ε, όλο το δυναμικό, το καλό δυναμικό των επιστημόνων και των ερευνητών στηρίζει Αλμπέντο 14 και στηρίζει τους ανθρώπους του Αλμπέντο και αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν μέσα ε, ενημέρωσεις που δίνουν τέτοια γνώση και τέτοια πληροφορία απλόχερα. Το λέω και το ξαναλέω είναι μοναδική αυτή η ιστορία που συμβαίνει εδώ ε, και όσο εσείς μας στηρίζετε, τόσο θα γίνεται ακόμα πιο δυνατή, ακόμα πιο υψηλή, ακόμα πιο ιδιαίτερη. Ε, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ε, θα αλλάξουμε έτσι μουσικό, αν θέλετε, μουσική διαδρομή. Ε, για να πούμε «Καληνύχτα». Σιγά sí, σιγά. <muchas> Να ενημερώσω ότι συνεχίζει επανάληψη μετά από μένα, τώρα που θα κλείσουμε, η κυρία Τζάνη, εκπομπή που προηγήθηκε, θα ξαναπαίξει ε, επανάληψη. Mm -hmm. Όσο για αυτή την εκπομπή, δεν ξέρω, ο κύριος Γιώργος Καρποδίνης θα σας ενημερώσει για το πότε και το αν θα ξαναπαίξει. Mm -hmm. Να σας ενημερώσω ότι αυτή η εκπομπή θα γίνει και τηλεοπτική. Ε, ήδη από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι με ενημέρωσε ο Ανδριανός, η εκπομπή για τον Τζουτσούρα και τα Στερούσια Όροι είναι έτοιμη. Κάποια στιγμή θα ανέβει στο τηλεοπτικό του κανάλι, όπου εκεί θα μπορείτε να δείτε ό,τι λέμε και ό,τι ισχυρίστηκε και ο Ανδριανός, να το δείτε οπτικοποιημένο με τα δικά του πλάνα και με, τα, με τις δικές του φωτογραφίες που έχει κάνει από τι έρευνε του. Επίσης και αυτή η εκπομπή κάποια στιγμή θα γίνει τηλεοπτική, οπότε ό,τι ακούσατε απόψε θα το δείτε οπτικοποιημένο, θα το δείτε με φωτογραφίες και με βίντεο που έχει τραβήξει στα διάφορα μέρη τα οποία σχολίασε απόψε ο Ανδριανός of all my dreams is five birds, L -A -L -A. I realize that nothing's as it seems. I dream of rain, L -A -L -A. I dream of God who's in the desert, sand. I wake in vain, L -A -L -A. I dream of love as time runs through. Την αγάπη μου και τις ευχές μου για ένα υπέροχο βράδυ σε όσους και σε όσες αφήνουν σιγά σιγά το τσάτ και ετοιμάζονται να πέσουν στην αγκαλιά του Μορφέα. Που τώρα, όσο ακούμε αυτό το τραγούδι και όσο διαβάζω τα σχόλιά σα, τι καλέ σα και τι ευχέ σα και όλα τα καλά σα λόγια και σχόλια, και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, δεν έχω την ανάγκη να δείξω. Γιατί άρα γιατί είναι αυτό που μας πνίγει, ρε παιδί μου, Τι είναι αυτό που μας πνίγει και μας δημιουργεί έτσι ψυχοσωματικά τέτοια θέματα. Εγώ πάντως σας λέω ότι έχω καταγράψει ό,τι με έχετε συμβουλέψει, έχει καταγραφεί. Και θα σας ενημερώσω στην επόμενη εκπομπή ποιο από όλα αυτά, από όλες αυτές τις συμβουλές που μου δώσατε λειτουργήσε. Ποια από όλες τις συνταγές ήταν ιδανική για να κοπεί ο βήχας. Πώς ακόψουμε το βήχα συνάντη, ένα θέμα. Ταυμάσια Λοιπόν εδώ κάπου Έφτασε η ώρα να πούμε τη δική μας καληνύχτα Σε όλους τους φίλους Που ήταν απόψε εδώ Αλλά και σε όσους δεν ήταν Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη Βραδιά Σας ευχαριστώ που είστε κάθε βράδυ Δευτέρας Εδώ και τα λέμε ε, Να χαιρετήσω όλους τους φίλους τους κριτικούς Όλους τους Αθηναίους, όλους τους Θεσσαλονικείς, όλους τους Έλληνες, εδώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Ασία, στη, ξέρω, σε όλες τις Υπήρους, τους απανταχού Έλληνες. Εύχομαι να έχετε μια καληνύχτα, να έχετε όνειρα γλυκά και όχι πονηρά, ας είναι μόνο γλυκά, έτσι για να μπορούμε το βράδυ να ηρεμούμε κατά κάποιο τρόπο. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα Πρώτα Θεός, εκεί κάπου παραμονές Χριστουγέννων Αν ο Γιώργος και αν έχω γραμμή από Αθήνα Θα είμαι ζωντανά μαζί σας Αν δεν υπάρχει γραμμή και αποφασίσει ο Αλμπέντο να γιορτάσει Τότε θα τα πούμε μετά τις γιορτές Δεν ξέρω πότε, το αφήνουμε ανοιχτό το ραντεβού Πάντως θα επανέλθουμε και δρημύτερες Σα ευχαριστώ λοιπόν. Σα στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ανδριανό Μπεζούγλοφ και όλου του συνεργάτε του που κατά κάποιο τρόπο ήταν και αυτοί μαζί μα απόψε εδώ. Ε, ακολουθεί η Μαρία Τζάνη σε επανάληψη. Αυτή η εκπομπή, είπαμε, δεν ξέρω, θα σα ενημερώσει ο Γιώργο Καρποδίνη μέσω του Facebook πότε θα παίξει ξανά για να την ακούσετε και να την απολαύσετε. Καλό βράδυ, χαιρετίσματα και την αγάπη μου από Κρήτη. Γεια σα. Σα φιλώ. Πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο για το φιλικό Μορφέα. Μου άρεσε. I, <laughs> Μα να, δεν μ' αφήνετε να φύγω να κλείσω αυτή την εκπομπή, να πάω κι εγώ για να πέσω στην αγκαλιά του Μορφέα και του Νίκου μου, γιατί όχι. <laughs> Εύχομαι λοιπόν όσοι δεν έχετε φιλικό Μορφέα να τον βρείτε γρήγορα, να την βρείτε μάλλον γρήγορα. Oh. Και να έχετε γλυκά και πονηρά βράδια. Καληνύχτα!